Rah rah rah, To go to India, To the I did pass Τα όχι μου αν καλλιάζω την καλή και μου σε καλού. μου τα ίσο, το βοτίσο, του μίλο, να μας Να ρεβασάντι, ή όπως το γράψω εδώ, αγωγιά της, αχ ένιωσα Παρασκευή <laughs> Την καλημέρα μας και στο Μάρκος και σε όλα τα παιδιά που έρχεστε εδώ Παρασκευούλα Ζάχαρη Παρασκευούλα μέλη. ενώ ψινό Σαββατοκύρια με πάρα πολύ δισογραφία Παύλος, Νίκος, να είστε καλά και ο Μπίλι που ρωτάει κατευθείαν για το χρέος Καλημέρα, <laughs> ωραία, καλημέρα τι, Ωραία την Δεν πει να το κοιτάξει yeah. λίγο το φετίχ που yeah. έχει yeah. με αυτό το τραγούδι Α, διότι λέει γυρνάω σπίτι μου, ε. αγκαλιάζω τη γυναίκα μου Αλλά μετά το αλογάκι του ε. το χαϊδεύει, το κάνει ε, ε. Δηλαδή λίγο πρέπει να το κοιτάξει. αυτό Είναι παγκόσμια μέρα των ζώων έτσι. <laughs> Σε παρακαλώ πάρα πολύ <laughs> να ξεχάσει <laughs> κτηνοβασίες και άλλα τέτοια -πα -πα -πα -πα -πα. Είναι, είναι η ευνομοσύνη που αισθάνεσαι Απέναντι σε αυτά τα αθώα πλάσματα Τα οποία ε, σου προσφέρουν αγάπη Εσύ δυο γάτρους έχει. Ναι. Δεν τα χαϊδεύεις τα χατιά σου Και δω, πρωί πρωί ναι. αν δεις εδώ στο τέτοιο ναι. ναι. Αν δεις την πρωινή πρωινή φωτογραφία Με τον γατούλες Όχι ναι. βλέπω τα, τα σκυλιά και τα σκυλιά. στην περιοχή σου ναι. Τα σκυλιά της κόρη ναι. που κάνουν ε, Τα έχει πάει βόλτα πρωί πρωί Την ώρα Αρατάει. που πριν σκόθει ο ήλιος ε, Μια που λες για την περιοχή να πω και κάτι Ρε παιδιά Λίγο περισσότερη προσοχή αν θέλετε Γιατί εντάξει έχει πολλά φανάρια η μαραθώνος αλλά για κάποιο λόγο τα έχουν βάλει. Μην τα περνάτε όλα κόκκινα γαμόδο. <laughs> τα... <laughs> αυτό, που, αυτό που λες ναι, τώρα... να είσαι συνεπής, ξέρεις, να τα περνάς όλα. <laughs> λοιπόν, το, το διαπιστώνω κάθε μέρα που κάνω τη διαδρομή από το κέντρο για να ανέβω εδώ στο Μαρούσι. Δια... Ό, όλη την κυφυσία ανεβαίνω. Διαπιστώνω πάντοτε ότι ό,τι και να κάνεις θα φτάσεις λίγο πολύ την ίδια ώρα. Σήμερα έβαλα σημάδι ένα λεωφορείο των duty-free. Mm -hmm. Προφανώς είναι αυτό που μαζεύει τους εργαζομένους για να πάνε στο αεροδρόμιο. Το οποίο ήταν σταθμεμένο στο ύψος του σταδίου, του πανεθναϊκού σταδίου, του καλλιμάρμαρου που λέμε. Το προσπερνώ εγώ. Λοιπόν, σε πληροφορώ ότι εδώ λίγο πριν φτάσουμε εδώ πάνω. Ω, mm. oh, ήτανε μπροστά μου ήδη, έτσι, ήτανε μπροστά μου δύο οριές. Και το αυτό που με εκνευρίζει πολύ είναι ότι προσπαθώ να αφήνω μια απόσταση. Παλιά δεν άφηνα καμία απόσταση. Τώρα προσπαθώ να αφήνω μια απόσταση. Κάνω όπω έχω πει, άλλου τύπου οδήγησε εδώ και αρκετά χρόνια. Κάνει πάρα πολύ καλά. Ναι. Και επειδή ακόμα, βαριέμαι ακόμα, να είμαι στην Τζίτα. Ακόμα. Όχι, θα σου πω κάτι. Ε, ε, ε, ε, ε, αν έχει <σχ> μετρήσει τον εαυτό σου, α πούμε, αν έχει μπει σε μια πίστα, ρε παιδί μου, έτσι. Και έχει μετρήσει τον εαυτό σου στα 30 σου και στα 50 σου. Έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Ωραία. Δηλαδή, αν έχει μάθει, μάθει να οδηγήσει η ρόδα, ο άλλο προφυλακτήρα. Που στην πίστα γίνεται. έτσι, Δηλαδή, το έχουμε κάνει. Όσοι έχουν οδηγήσει σε τέτοια επίπεδα, καταλαβαίνουν τι λέω. Ε, όταν είσαι έξω στον δρόμο, δεν είσαι τόσο πολύ στην τσίτα πρώτων. Δεύτερον, τα αντανακλαστικά των ανθρώπων δεν λειτουργούν με, τον ίδιο, με την ίδια ταχύτητα. έτσι. Αλλά επειδή είπε για την απόσταση που κρατά, εγώ λέω ποια απόσταση να κρατήσω. Όταν ο άλλο το κόκκινο το θεωρεί, α πούμε, ένα χρώμα που το αρέσει. <laughs> και απλώ το περνάει. <laughs> Τέλο. Το... Λοιπόν, κάθε φορά που αφήνω την απόσταση, που δεν ξεκινάω γρήγορα να πάω να κολλήσω στον άλλον, κάποιο θα μπει μπροστά. Αυτό τι με κάνει εμένα, με, με αφήνει συνεχώ πίσω και με κνευρίζει. Ναι. Ενώ εγώ αφήνω την απόσταση, πηγαίνω cool, γιατί δεν θέλω να εκνευίζομαι πρωί. Έτσι, λέω άντε, θα φτάσω, θα αρχίσει η εκπομπή, θα εκνευστώ τότε. Δεν χρειάζεται να εκνευστώ στον δρόμο. Μια λοιπόν, με, με, πάει ε, ο άλλο και μου μπαίνει, το, μου χώνεται. Το, να το, κερδίσει. Το τι? πήραμε το μήνυμα, κύριε Μπάπατα. Να κερδίσει τι, Να εκνευρίσει. Εμένα με σπρώχνει προ πίσω, ναι. διότι αν θέλω να ξανααφήσω απόσταση. Δεν θα τον αφήσω να μιλήσει τώρα, γιατί θα με εκνευρίσει αυτό και είναι σίγουρο. <laughs> γιατί είπε ότι θα εκνευρίσει στην εκπομπή, Οπότε γιατί να εκνευρίσει από τον δρόμο. <laughs> Πάμε στα καλά νέα αυτή τη εκπομπή. <laughs> η Κατερίνα Βουτσάμπεναντί μα, που ηλιοδικιά <laughs> και κονσολιέρισα. Και στο 2100-800 η κυρία Φράνση Παράσχη. Να στείλουμε την καλημέρα μα την Αβάνα και τον Αλεξάνδρ. Που μα ακούει και από εκεί, αυτά είναι τα ωραία. Και να θυμίσουμε ότι σήμερα, εκτό από την Παγκόσμια Μέρα των ζώνων που είπαμε, γιορτάζει ο Ηερόθεο, η Ερωθέα, και είναι Παγκόσμια Μέρα Διαστήματο επίση. Και είναι και η Παγκόσμια Μέρα του Χαμόγελου, γι' αυτό τουλάχιστον στο ξεκίνημα το παλέψαμε να ξεκινήσουμε με ένα χαμόγελο. Ε, Μήπω ε, θέλει να απαντήσει ω ειδικό στο ερώτημα που έστειλε ο Βασίλη πρωί, πρωί. Καλημέρα, Γιώργο Μπάμπη. Εδώ και μερικέ μέρε ακούω και βλέπω διάφορα δημοσιεύματα εξωτερικού, ήπια θα έλεγα. Ακόμα το ελληνικό χρέο ε, συνέχεια διωγγώνεται. Και το 2032 αναπόφευκτα θα υπάρξουν νέα μνημόνια, νέα σκληρά μέτρα κλπ. Δεν ναι, συμβαίνουν... μα προτείνει να βγάλουμε για κανένα να μιλήσουμε. Ο Βασίλη Αψεχαράκου. Συμβαίνουν δύο πράγματα ταυτόχρονα με το χρέο. Πρώτον, του με διάφορα πράγματα τα οποία τα είχαμε παρκαρισμένα αριστερά-δεξιά. Θα φορτωθεί κι άλλα, ας πούμε, τις φορολογικές απαλλαγές που έχουν πάρει οι τράπεζες για ένα διάστημα μεγάλο, θα μπούνε τώρα στο χρέος. Και <σχελίδι> άρα το ονομαστικό του χρέους μπορεί να μεγαλώνει. Αλλά το άλλο νούμερο που μας ενδιαφέρει, που είναι η αναλογία του προς το ΑΕΠ, επειδή μεγαλώνει το ΑΕΠ, το νούμερο αυτό μικραίνει. Γενικώ τώρα γίνεται μια προσπάθεια και πάει καλά, να μην υπάρξει το πρόβλημα που θα υπήρχε σε διαφορετική περίπτωση το 1932. Το 32 από τη συμφωνία που έγινε για το χρέος, η οποία έγινε σε δύο δόσεις. Τη μία την έκανε ο Σαμαράζ με τον Βενιζέλο και την επόμενη την έκανε ο Τσακαλώτος. Εε... Μιλάς για το 2032. Το 2032, τι είπα. Το 1932 και σε εκεί τα είχαμε κάτι μάτια γουρλωμένα. Αλλά δεν πειράζει ο καθένας ο ωραία που Θυμάται και τα νιάτα, το καταλαβαίνω. ναι. να συνεχίσει Μπορεί να το 1932, και εσύ. Άρα, επειδή εκεί θα γινόταν μια μεγάλη αλλαγή στον τρόπο πληρωμής στο κόστο των τόκων κτλ., προσπαθούν να το εξομαλύνουν. Δεν υπάρχει ανησυχία από το μέγεθος του χρέους, το διαβάζω κι εγώ αρκετά συχνά, και ό,τι οι αναφορές γίνονται από δημοσιεύματα ειδικών έξω, αναφέρονται στο ότι παραμένει μεγάλο, το οποίο αυτό είναι πράγματι ένα πρόβλημα. Η ρύθμιση του χρέους είναι μέχρι το 32 και μετά τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Να, δεν α πούμε τώρα, βιάζονται να εισπράξουν το τίμημα για την Αττική Οδό. Ε, απροπώ, μιας που το λέμε, την Κυριακή ξεκινάει το χαμηλότερο Διόδιο. Ε, Πιάζεται να το εισπάξουν εντός του έτους διότι αυτό θα πάει να πληρώσει ένα κομμάτι του χρέους άρα θα το μειώσει κατά κάποιο ποσό τρία πόσα είναι αυτά που θα πάρουν δίς είπα είπες. ναι είπες ε, 1932 <χαι>, είμαστε σε καλό δρόμο, <χαι>, σε καλό δρόμο να, είμαστε. τέλος πάντων και έχει πάρει υπάρχουν ερωτήσεις του τύπου ξέρω εγώ τόσα χρόνια που πληρώναμε δεν την αποπληρώσαμε τελικά πούμε την <χαι> την ατικιοδό. Ναι, δεν την έχουμε ξεπληρώσει τελείως. Θα έπρεπε να έχει Μα παίρνει οδό. ενίκιο παίρνει πρακτικά το κράτος τώρα. Ναι, ε, ενίκιο. ενίκιο. Το ενίκιο. δίνει ε, ναι. με ένα πάγιο ενίκιο, ο άλλος το εκμεταλλεύεται Εγώ είχα μια αίσθηση τέλος πάντων όταν είχε ξεκινήσει η ιστορία με την Αττική Οδό που συζητάγαμε τότε και με τους ανθρώπους Για και... κάποια στιγμή θα είναι ζάμπα. Όχι ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να πληρώνει κάποιο τα 2,5 ευρώ τώρα και σε 3-4 χρόνια πότε είναι, πέντε πόσα είναι, θα μπορεί να τη βάλει ξέρω εγώ, όσο Αυτό. θέλει. Κάτσε, Γιώργο, Άξο. τι λε τώρα. Λε ότι θα είναι τζάμπα, ότι θα έρθει στο κράτο, ότι θα έρθει στο κράτο και θα είναι τζάμπα, <σχει> ότι θα έρθει στο κράτο και θα υπάρχουν διόδια όπως δεν, υπάρχουν. Δεν, δεν, είχα, στους εγώ, εγώ δεν είχα καταλάβει ότι θα έχει διόδια για μια ζωή η ατικοίωδο. Είχα καταλάβει ότι πληρώσαμε τα διόδια για να αποπληρώσουμε το κόστο το οποίο ανάλαβαν αυτοί που φτιάξαν ένα διόδο. Αυτό αποπληρώθηκε. Τώρα από εκεί και πέρα θα πληρώνουμε λίγο λιγότερο από ό,τι πληρώναμε για κάποια χρόνια και μετά θα μπορεί να ανεβάσει ο όποιος, ο... ο... ο... ο... λέμε... <συσχελίδι> όχι πάρας, όχι παραχωρησία, αυτός που θες, διαχειρίζεται να, και να και βάλει και ό,τι και όλα αυτά. Εντάξει, τώρα τι να πω, ξέρω εγώ. Εμένα, ε, ε, λέω ότι άλλα πράγματα μα είχαν πει όταν ξεκίνησε αυτό το πάρα πολύ. Άλλα ήχε. πράγματα είχε καταλάβει η εικόνα. Όχι, όχι, όχι. Εγώ μια χαρά είχα καταλάβει. Φταίει ότι ήσουν νέο. Ναι. Ήμουν νέο και, και αφελή, μάλλον. Δεν υπήρχε περίπτωση. Όχι, ήμουν Πρακτικά. και, αφε, και αφελή, λέω. Δεν ήμουν απλό νέο. Όχι, εντάξει. Γιατί όταν, όταν έρχεται. Εγώ το... δεν μιλάω ότι οι άνθρωποι είναι αφελή. Έρχεται. Οι το... άνθρωποι καλών προθέσεων. Είναι... Αυτό ακριβώ. Εγώ ήμουν καλό προθέσεων, ένα νέο οι άλλοι. Είχαν καλέ προθέσει για την τσέπη του. Αλλά τέλο πάντων. Mm -hmm. Καλημέρα Μάκη, ο οποίο μάκη παιδιά, καθημερινό φίλο mm -hmm. Καλημέρα κύριε Φωτοδάκη, καλημέρα. Είμαι ο Μάκη Σκέτο. Mm -hmm. Ξέρει που πάει αυτό. Στέφανο Σκέτο. Είμαι <laughs> ο Στέφανο Σκέτο. Ναι, ε, Στέφανο yeah. είπε ο άνθρωπο Στέφανο Σκέτο. Έτσι γουστάρει. Ναι, τώρα κοίτανε. Να Εκεί ξεκίνησα. Πάθανε με... όλοι και λένε. Ξεκίνησε μεγάλη Μα τώρα κουβέρια. είναι δυνατόν δηλαδή αυτό το ιερατείο του ΣΥΡΙΖΑ δεν το αντέχω πλέον. Τι, τι του έπιασε τώρα, Είναι αυτό υποψηφιότητα. Μήπω δεν είναι υποψηφιότητα. Τι Εσύ... θέλει να πει ο, Μα ε... δεν μιλάει σε αυτού. Αλλού μιλάει ο άνθρωπο. Εσύ λέει, Κατάλαβε. Ποιο παιδί μου. Αν είναι, δεν είναι και τα λοιπά. Μα δεν με ενδιαφέρει, δεν έχω καμιά τέτοια αγωνία. Ο, Κατερίνα, επειδή δεν έχει καμία αγωνία και τα... θέλει να βάλει μόνο με το ιερατείο, Πάμε <laughs> να ακούσουμε τον σκε... το Στέφανο Σκέτο. Έτσι για να πάρει και ο κόσμο μια ιδέα. Είμαι ο Στέφανο Σκέτο. Γεννηθήκαμε άνθρωποι, όχι αξιώματα. Ζητώ συγγνώμη. Από εσάς που απογοητεύσαμε. Πάμε να φτιάξουμε έναν ΣΥΡΙΖΑ που να μην μας διώχνει, αλλά να μας χωράει όλους. Μια νέα ενότητα στην βάση, στην κοινωνία, στην πραγματική ζωή. Ο δικός μας ΣΥΡΙΖΑ θα δίνει όλη την δύναμη στα μέλη και τους φίλους. Ο δικός μας ΣΥΡΙΖΑ δεν θα παρακαλάει να γίνει στην Εντάξει, το γνωστό, θα έλεγα οξυμένο είναι η αντιπαράθεση. <νι> τι, τι είναι οξυμένο είναι η αντιπαράθεση. Ο δικός μας, η Ήριζα. Ο δικός μας, ο, ο, ο δικός σας. Ναι, αυτό, ο δικός μας και ο δικός σας σημαίνει, Αφού θα γίνει, πού θα γίνει. Σημαίνει, σημαίνει <νι»>. δυο, ας πούμε τουλάχιστον. Ακούγα το πρωί... Το... Αν είναι να χωρίσουμε... Γιατί να κάθονται τώρα μέχρι το συνέδριο και να πάνε να τσακωθούν Γιατί θα τσακωθούν αρα, στο συνέδριο Άρα τσιτσάνι τσάνι αυ... θα έχεις γράψει Βρε παιδί μου αυτό <χαιρνι> με γραφτείτε στις οργανώσεις <σχερνι> <σχερνι> μελών Έτσι καλά το είπα <σχερνι> Έχω γίνει expert πλέον στα συζαϊκά Λοιπόν, ε, γραφτείτε στις οργανώσεις μελών και για να πάνε να βγάλουν τους δικούς τους στο συνέδριο για να και να ότι το συνέδριο θα βάλουμε τα θεματάκια για να ανατρέψω την ε, απόφαση για την πρόταση Μομφής ναι, εγώ γιατί, αυτό έλα, κατάλαβα έλα. το πρωί που άκουγα εδώ με μεγάλη προσοχή πρέπει να πω τον Πέτρο τον Παπά έναν από τους πιο κοντινούς ε, ίσως τον πιο κοντινό τουλάχιστον εκ των βουλευτών στον ε, Στέφανο Κασελάκη ε, αυτό που κατάλαβα είναι ότι ο ίδιο λέει ότι είναι ξεκάθαρη υποψηφιότητα. Δεν είναι, αναφέρεται πουθενά. Είναι κοντά 4 λεπτά το βίντεο. Ε, δεν αναφέρεται πουθενά ότι είναι υποψήφιο. Είμαι εδώ. Μα δεν είναι υποψήφιο. Είναι πρόεδρο, τον οποίο ακούς... έριξαν πραξικοπηματικά οι άλλοι. Και ακού τον. Ε, σου λέει τον Πέτρο ε, ε, Παπαδάκη που τον ε, γι' αυτό. μου γι' αυτό που σου λέω. Τι να πω. Είναι πρόεδρο, τον οποίο έριξαν πραξικοπηματικά οι άλλοι. Εσύ μπορεί να τα βάλει αυτά που είπε σε μια σειρά, δηλαδή ποιο είναι το πραξικοπηματικό. Έκαναν πραξικόπημα. Ποιο έκανε πραξικόπημα. Η κομματική. Πώ. Η παλαιοκοματική, Αυτή που ξεριζώνεται δύσκολα το παλιό. Να, να σε ρωτήσω κάτι. Το παλιό ξεριζώνεται ε, δύσκολα. Ναι. Ε, ε, ξεριζώνεται. Εγώ, εγώ δεν ξέρω αν ξεριζώνεται. Ξεριζώνεται. Ωραία. Τι κάνει όταν το ξεριζώνει, το άλλο το πετά. Ναι. Ωραία. Ξεριζώνεται, το Σιριζώνεται. Σιριζώνεται. Η ερώτηση είναι πολύ αυλή. Ποιο προκάλεσε την πρόταση Μομφή. Τι πρόταση Μομφή. Ποιο την προκάλεσε. Ο ή η παλαιοκομματική. Ο και είπε, είπε κάντε μο... μου μόρφη. Κάντε μου, πρώτα μου μόρφη. Επειδή το είπε, οι άλλοι έπρεπε να το κάνουν. Ωραίο αυτό. τις τι οι, οι άλλοι ετοιμαζόντουσαν να βρουν έναν τρόπο να τον διώξουν. Ναι. Συμφωνεί. Είπα, λέω, κομματική που λέει. Λέω, και επει... αυτό τώρα θα του ξέρει ζώσει. Ναι, ναι. Τώρα στο μπαμπι. Επειδή μιλάμε για ένα κόμμα που εξακολουθεί να είναι τυπικά τουλάχιστον το κόμμα τη εξωματική αντιπολίτευση. Εμένα τα πραξικόπηματικά, τα, τα χουντικά που διαβάζω και τα λοιπά, μου φαίνεται ότι κάνουν ένα τεράστιο κακό, όχι στο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίο το σε άλλως έχει μπει εδώ σαν ένα σπυράλι αυτοκαταστροφής. Κάνουν ένα πολύ κακό για τις ίδιε τι λέξεις. Το να χρησιμοποιούμε τη λέξη πραξικόπημα ή χουντικέ μεθόδους με αυτή την ευκολία, Δεί και άλλο νόημα στις λέξεις στο τέλος σήμερας. Ε, ναι, ναι, αλλά όταν λέω ότι... φαντάζομαι. Ε, δεν διαφωνώ, αλλά ε, γενικώ ε, πρέπει να είμαστε ακριβείς με τις λέξεις. Ε, και δεν δε το λέω συχνά. Ναι. Σύρα στην Αθήνα, παρόλο τη διαβάζω κάθε μέρα Εσύ... Έσαι να αρέσει να προβοκάει τα πράγματα και έτσι λειτουργεί. Υπάρχει τουλάχιστον... το κυρίω για να υπάρχει κουβέντα, α... γιατί δεν α... α... α... θα πλήξουμε. Α... όσο καταλαβαίνω αυτό τον καιρό που ε, συμβιώνουμε εδώ στα μικρόφωνα. Ε, σ' αρέσει να το κάνει. Όμω, ξαναλέω ότι λέξη έχουν την αξία του και τη σημασία του και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται καταχριστικά. Γι' αυτό και συμφωνώ έτσι. λέω να αρέσει πολύ το προ το σήμερα στην Στυλία και γράφει ο Μανόλη Ομιλεί η Νέα Δημοκρατία την ελληνική. Α, γεια σου, και, και έχει παραθέσει ο Μανώλη λοιπόν τα εξή. Street Party, Safe Youth, Panic button, Voucher, e-Farming, Agro Innovation στο κυβερνητικό λεξιλόγιο, σε Greeklish τα νομοσχέδια, ο λίγο γλωσσικό εθνικισμό δεν βλάπτει, από τον Κωνσταντίνο Τσάτσο, τον Παναγιώτη Κανελόπουλο και τον Γιώργο Ράλλιο σήμερα, οι περιπέτειε τη γλώσση. Καταρχήν να πω μια καλημέρα στο μανόλη γιατί τυχαίνει στο συγκεκριμένο θέμα να και τα πάμε κι εμεί εδώ όταν ακούσαμε αυτό το save youth. Ρε παιδιά, panic button, save youth. Δεν και καμιά ελληνική ορολογία, α πούμε, έτσι, για αλλαγή. Εδώ δεν, δεν, είναι θέμα... τώρα, το το λευτε, λευτε. δεν είναι θέμα. Ακούγεται ωραίο, παιδί μου. θα το πω, Ένα ένα Σώστε την νεολαία. Δεν είναι θέμα. Ακούγεται χουντικόν. Δεν. Εντάξει. Οκ, okay, τώρα. Εντάξει, α, το καρέκλωσε και... τελείω, δηλαδή. Δεν <laughs> <laughs> το, το, το, το, το, το καρέκλωσε. <laughs> <laughs> το πολυθρόνιασες Μα είναι δυνατόν. <laughs> Ξαναλέω <laughs> ότι δεν έχει να κάνει με κανένα γλωσσικό εθνικισμό που γράφει ο Μανόλη. Έχει να κάνει με την. Άποψη που υπάρχει ότι όλα πρέπει να έχουν μια μαρκετινίστικη ταμπέλα πάνω, α πούμε, η οποία ε, λογικά χρησιμοποιεί ε, αγγλικέ ορολογίε. Οι αγγλικέ ορολογίε μια χαρά είναι γιατί ο κόσμο αγοράζει και ε, με αυτή την, την, την, προσ, την προσέγγιση τα πράγματα. Μια χαρά είναι. Ε, ναι, Αλλά μά... δεν είναι ούτε τηλεοπτικό ναι. κανάλι ή ραδιόφωνο, ναι. ξέρω Καλά, εγώ. τώρα. Ούτε τζινάκι τώρα... ούτε τίποτα άλλο. Και εμεί τώρα Muppet Show θα γίνουμε διότι παντού όταν βγαίνει ένα προϊόν. Τα ονόματα των εταιρείων. Ε, σε λίγο θα, δεν γράφουν. Γράφουν bread, δεν γράφουν μπουλόνζερι. Yeah, είναι η ελληνική κυβέρνηση. Α πούμε πάρα πολλέ μπουλόνζερι. Λέ, λέω, είναι η ελληνική κυβέρνηση. Εγώ yeah. δεν είπα η ελληνική κυβέρνηση να λέει χωριάτικο φούρνο να πούμε Παπαδημητρίου. Αλλά βρε, φίλε, κάτι άλλο να πει. Okay, δηλαδή δεν... αυτή η οθέτηση των το, αγγλικών δεν... ορολογιών, α πούμε, νόμιζα ότι εσύ να του λε, θα σε ενοχλεί. Εμένα δεν μ' αρέσει. Γιατί θα ήθελε γαλλικά <laughs> <laughs> Όχι, που δεν με ενοχλεί και που τα καταλάβαινα από τα ναι. γενοφάσια μου τα, αυτά, τα συγκεκριμένα, ναι. έτσι, δεν ε, με ενοχλεί. Θέλω να βλέπω και ξέρει κάτι. Οι ξένοι που έρχονται στην Ελλάδα, θέλουν να βλέπουν ελληνικά. Mm. Γι' αυτό έρχονται, έρχονται στην Ελλάδα. Βάλτους ε, και κάπου κάτι να είναι φιλικό. Έτσι, αλλά θέλουν να έρχονται στην Ελλάδα και να τα βλέπουν ελληνικά. Δεν είναι δυνατόν να βλέπουν τα πάντα στην ε, Αρβανίτικη Εγώ δεν θα διαφωνήσω Έ, Έχει γίνει ένα θαύμα είναι, σήμερα Είναι κάπως περίπου σαν και αυτό το που λέμε υπερ Και τα Ρέστα Ρέση πηγαίνει και 24 και δεν είπαμε ότι Για παράδειγμα η Νέα Δημοκρατία έχει ενέθλια σήμερα ε, το είπαμε, δεν, είπαμε, Όχι, δεν το... είπαμε. Δεν ομιλεί πλέον την ελληνική. <laughs> Happy birthday to you. <laughs> και street party, <laughs> Μα... Μανώλη. Και street party βάλε. Έτσι δεν λένε τη γιορτή την αποψηνή. Ναι, street party. Μα Στι... αυτό ξεκινάει. Στη... Μονο, στην οποία... Street party το έχει βάλει μπροστά. μπροστά. Στη... Στην οποία γιορτή, ε, οι πληροφορίες λένε ότι ο κύριος Αμάς δεν θα πάει και ότι ο κύριος Καραμαλής θα αποφασίσει σήμερα το πρωί. Αυτά. Δεν θα είναι ωραία γιορτή αυτή, άμα λείπουν οι γιατί δύο, ωραία Ε, πάει. γιατί εντάξει τώρα δεν θα είναι. Ναι, τα street parties είναι ωραία μας. και τα street parties είναι πάρα Θα λέμε μόνο για την. Επειδή τη έλεγε για την Αττική Οδό. Για τη διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ θα λέμε μόνο. Επειδή έλεγε <laughs> για την Αττική Οδό. <laughs> ναι. Επειδή το πριν, ναι, δεν στο είπα το οδό πριν, μου αρέσει να κάνω αυτό το λάθο, το οποίο το κάνουν δυστυχώ πάρα πολύ συχνά πολλοί. Ένα λεπτά. Ένα έχουμε. Έπρεπε κανονικά, έπρεπε να του έχουν πάει όλου φυλακή για τον κόβο που φτιάξανε εκεί που η ατική Οδό συναντά την Εθνική Οδό. Ναι. Έχει ακούσει το GPS που τα λέει όλα έτσι. Ναι. Ναι. Α, το GPS μιλάει γκρίχλινγκ. Ναι, ναι. Εμάς... Που... Και έτσι μαθαίνουν και τα παιδιά μα ακόμα καλύτερα. Που... Φυσικά και αυτή την ώρα πάλι στριμώχνεστε. Είναι λογικό, δεν γίνεται διαφορετικά. Στριμώχνονται δε και από την άλλη με τη μεριά που δεν υπάρχει καταρχήν λόγο κατασκευαστικό. Αλλά την κατασκευή αυτή, ποιο τη σκέφτηκε, Ένα ολόκληρο πράγμα, ένα ποτάμι αυτοκινήτων να πρέπει να μπει αφενό ζυγού. Μπαίνοντα δε αφενό ζυγού. Να συναντά τα φορτηγά που έρχονται από την του και θέλουν να πάνε στη Θήβα. Το το που, έρχονται, που έρχονται με ζηγού. τα χίλια. Παίζει Περίμενε ότι έχουν την προτεραιότητα, διότι έτσι είναι ρυθμισμένο εκεί, έναντι εκείνων που βρίσκονται δεξιά, που αλλιώ θα είχαν εκείνα την προτεραιότητα. Τιο μπουρδέλο, ποιο τόστισε εκεί και ταλαιπωρεί τον κόσμο κάθε μέρα. Πάει το λεφτάκι. Ναι, παιδιά, ψέμε να εκφραστώ. Ε, ε, αντί να πω εγώ για τη ρήπα τώρα Rainbow που Waters, βρήκα το ρυθμό. Που λέει και ο Δημήτρη Μαύρο, fast track. <laughs> fast track λοιπόν, περνώντα έτσι τα σύγχρονα. Και θέλουν και δύο περιβάλλον. κάτι για όλα αυτά. Αν πιείτε νερό από το πεδίο που διακόψει και αφήσει τη ρήπα θα καταλάβετε μέσα στη διαφορά και δεν θα μπορείτε να πιείτε νερό από καμία άλλη βρύση. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, θα πάρετε ένα τηλέφωνο στο 811134-3434. Θα τους ρωτήσετε να σας πούν για τον πρωτοποριακό ψήχτη με το φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα με τη δυνατότητα να παίρνετε το νερό είτε κρύο, είτε σε θερμοκρασία περιβάλλοντος είτε ζεστό και με το πάτημα ενός κουμπιού να παίρνετε το νεράκι σας και να το ευχαριστιέστε βγάζοντας εκτός, έξω από τη ζωή σας, τα πλαστικά μπουκάλια que me ha dado tanto medio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado en las multitudes del hombre Amo. Μερικές φωνές είναι θεϊκές Έτσι χαϊδεύονται αυτοί Όπως η Βιολέτα Πάρα που ακούτε Που γεννήθηκε μια τέτοια ωραία μέρα Σπουδαία χιλιανή τραγουδίστρια Με το γράσια σαλαβίδα έτσι, Ταιριάζει και με την Παρασκευή mm. Με έναν καιρό ο οποίο ελπίζουμε να μείνει Έτσι ωραίος Αλλά ακούμε και διάφορες Κασάνδρες <laughs> Άκου Κασάνδρα μπαμπι, Κασάνδρα Κάσε <laughs> Κάσάνδρα κασ, <άμπρα, laughs> <τι>. ε, <κασε, laughs> Πάσκετο. Παναγιώτη Γιάννοπουλο, τηλεφωνική γραμμή. Πάμε να ακούσουμε για τον καιρό πώ θα είναι το Σάββατο Κυριακό. Έλα, βράδυ. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλό παρουσιασμό σε όλου του κηδίκου. Γιατί έτσι ήταν. Στην Αθήνα, λοιπόν, σήμερα ούτε σύννεφα, το θερμό με του 30 βαθμού. Αύριο θα δούμε κάποια σύννεφα στον ουρανό τη Αθήνα. Έχουμε μέρε να δούμε και σύννεφα, όχι να βρέξει. Τώρα, αύριο Σάββατο, κάπου τοπικά το απόγευμα, τοπικά ούτε και ομπρέλα πιστεύω, θα ρίξει κάποια ψυχάλα το απόγευμα, άρα το πρωί θα είναι. Πατέ θα χάλαγε καιρό σα το Κυριακό. Ναι, θα σα πω τώρα. Τα λέμε όλα. μέρα με την μέρα. Παρασκευή, λοιπόν, Σάββατο στην Αθήνα, κάμια ψυχάλα. Την Κυριακή με δυτικού ανέμου, πάλι ούτε σύνεφο στην Αθήνα. Η θερμοκρασία σήμερα και αύριο στου 30 βαθμού. Την Κυριακή μπορεί να έχει 29, αλλά θα είναι μια πάρα πολύ όμορφη μέρα. Άρα για την Αθήνα, όχι Κασάνδρα, δεν υπάρχει τίποτα. Ε, τώρα για τη χώρα όμω υπάρχει ένα γιουράγκο. Κοιτά, συγγνώμη, το πω, υπάρχουν κάποιοι ε, συνάδελφοί σου. Όπω λέμε για του δικού μα πολλέ φορέ, που έχουν ναι. γίνει λίγο κασάνδρε τελευταία. Ναι, δηλαδή... κοιτάξτε, τώρα δεν είναι, θέλω να σχολιάσω, αλλά για την Αθήνα δεν έχει πει κάποιο κάτι άλλο, πιστεύω. Δηλαδή, είναι, είναι προφανέ, είναι και εύκολη η Αθήνα. Είναι εύκολη σήμερα, δηλαδή καιρικά. Τώρα για τη Δυτική Ελλάδα, όμω, υπάρχει ένα έκτακτο από την Εθνική Μητρολική Υπηρεσία. Ε, τι λέει το έκτακτο, θα το έχετε δει προφανώ, ε, ανανεώθηκε και το βράδυ. Το σύστημα τη Κασάνδρας είναι όνομα που δώσαν οι Ιταλοί, οι Βόσνοι, οι Κροάτε για το σύστημα που επηρεάζει κυρίω την Ιταλία και τα Δυτικά Βαλκάνια. Σήμερα είναι στα Βυτικά Βαλκάνια. Η ωραία, ένα ψυχρό μέτωπο σε εμά θα δώσει από το απόγευμα καταιγίδε στην Κέρκυρα, πρώτα εκεί, εμ, στην Ήπειρο, βροχέ καταιγίδε και μέχρι το βράδυ θα επηρεαστούν και τα υπόλοιπα νησιά του Ιωνίου. Εμ, και η Θάκη φαίνεται αρκετό νερό και η Λευκάδα και η Δυτική Ιστερά τι νυχτερινέ ώρε σήμερα και μέχρι το ξημέρο, νομίζω θα φτάσει και στη Μεσενεία, μοριακά, ή τέλο πάντων, α πούμε, θα φτάσει και στη Μεσενεία. Τώρα το Σάββατο. Το Σάββατο, είπαμε και την Αθήνα και το Ψηλόβροχο. Θα βρέξει και σε άλλε περιοχέ τη Πελοποννήσου Θα βρέξει όμω και στην, από το απόγευμα, λίγο πιο έντονα, στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη. Και την Κυριακή πλέον, καθώ γυρίζουν οι άνεμοι δυτικοί, θα μείνει ένα άστατο καιρό στα δυτικά, κάποιε τοπικού χαρακτήρα βροχέ και στα βορειοανατολικά τη χώρα, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και Βόρειο Αιγαίο. Ω εκεί, τώρα για το σύστημα, α, για τη δυτική Ελλάδα. Για τη δυτική Ελλάδα, κοιτάξτε, έχει βγει το έκτακτο, είπαμε. Περιμένω και τα καινούργια που φτάνουν σε κανένα τέταρτο, μάλλον σε κανένα μισάωρο. Με τα βραδινά στοιχεία στη δυτική Ιστερά έδειχνε αρκετό νερό και στην Κέρκυρα. Δηλαδή, Καλέ καταιγίδε, τυπικέ βέβαια για τη δυτική Ελλάδα. Ναι. Το να βρέξει τα δυτικά είναι, σαν να λέμε, το αυτονόητο. Έτσι. Το θέμα είναι ότι οι βροχέ άλλε δεν φαίνονται μέχρι την επόμενη. Μέχρι την επόμενη πέμπτη δεν πρόκειται να, να, να ξαναβρέξει τη χώρα. έτσι; Οπότε, τόσο στέλνουμε τις βροχέ, Ελπίζω καταιγίδε και σημερινές στα δυτικά ε, να μην έχουν έτσι, θέμα το βράδυ, βέβαια, ε, για την Αθήνα τίποτα. Ευχαριστούμε πολύ. καλό από ε, Κυριακό. Ε, ε, ε, να ε, καλά, ε. Παναγιώτη. Λοιπόν, επειδή τα αφήσαμε στη Μέση, θα πα το απόγευμα βράδυ και λοιπά στο πάρτι, το street στη Ριγίλη ε, και λοιπά. Δίπλα από το σπίτι μου ναι. ε, Θα πα δηλαδή. Ε, Προφανώ και θα περάσει. Αυτά είναι. Ε, Μα πάντα περνούσα σε τέτοιε συγκεντρώσει. Πρώτα απ' όλα δημοσιογραφικά να δω τι γίνεται, να έχω ιδία αντίληψη. Δηλαδή. Γιατί μετά το σχολιάζουμε, λέμε ε, το ΑΒΓ. Εγώ καταρχήν είμαι πάρα πολύ κοντά σε αυτό που λες, Δημοσιογραφικά δεν το συζητώ. Όποιο έχει τη δυνατότητα, την ευκαιρία. Αν δεν έχει καλέ υποχρεώσει όπω εγώ για παράδειγμα, σίγουρα θα παίρναγα να πάρω αύρα, μποσμή κτλ. Αλλά όταν κάποιο δεν πηγαίνει, έτσι όπω και εγώ, γράφει σήμερα και η καθημερινή, ω δεδομένο ότι δεν θα πάει, δεν είναι απλά οι πληροφορίε που μεταφέραμε. Πρέπει χθες. να το βαριέται και λίγο ο Σαμαρά στην όλη φάση αυτή. Τώρα πάρτε Α, και αυτά, τα λοιπά, είναι. Δεν, δεν είναι του γούστου. Ο Μπάμπη δεν βαριέται. Είναι τίτλο εκπομπή. Ο, ε, ο Σαμαρά βαριέται τώρα ή έχει και συνέχεια το πράγμα γιατί είπαμε για του 8. Είπαμε για τον κύριο Βλάχο, ο οποίος επανήλθε χτες και ξαναρώταει και μάλιστα από ένα ύφο αρκετά επιθετικό πια. Δεν τον έχεις ακούσει το Βλάχο να μιλάει μέσα στη Βουλή. Όταν δεν προσέχουν οι δημοσιογράφοι. Είναι, είναι ε... πάντα το είναι το στυλ του. Τέτοιο. Είναι από του βουλευτέ που παρακολουθώ Α, πάρα μπράβο. πολλά χρόνια. Είναι το στυλ του, είναι. Από την και... είναι περίοδο που ήταν και Μα, ο Χάρη. Δε δεν δε το ε, είναι που δεν είχε τον είναι Όσα χρόνια το θυμάται κανεί, είναι βουλευτή. Ναι. Δεν... Ναι. Λέω ότι επανήλθε αυτή τη φορά μάλιστα και επανέρχεται γιατί νομίζω ότι ένα έχει δικαίωμα πια να υπογράψει. Δεν είναι. Είναι άλλο η ερώτηση και άλλο η υπερώτηση. Εσεί ναι. που είστε και κοινοβουλευτικοί, τα καλύτερα από εμά. Εντάξει, αν θέλει ένα καλοπάτια. Έρχεται λοιπόν και ξαναβάζει το πράγμα, έβαλε και ο Χαρακόπουλος χτες ερώτηση και αυτός έτσι γραμμένοι λίγο επιθετικά θα έλεγα προς τον κύριο Σκυλακάκη για, τις, για τα βλημμυρισμένα και τα... Τις Μα ε, σου είπα, σου είπα, νομίζω πρώτον να με συγχωρείς mm. αλλά Βιβί νομίζω δεν το σημείωσα καλά αν ενοχλήθηκε από το ότι είπα μια υποτίθεται βαριά κουβέντα από αυτή που λέμε συνέχεια ζητώ ταπεινά συγγνώμη και θα το ξανακάνει βιβύ Και ευχαριστώ κρίσιμο. και όσους με yeah. διόρθωσαν εμένα προφανώς Διότι yeah. πάντα λέω το λάθος για να το ηρωνευτώ το λάθος yeah. Αλλά αμέσω το έπιασαν oh, right. Το αφ ενός yeah. ζυγού Ενώ είναι επί ενός ζυγού Εφ ενός Μπράβο, μπράβο, συγχαρητήρια οι ακροατέ μα. Μα είδε αυτό που είπα φορέ. Εφ' ενό ήχου. Ναι, παιδιά, ναι, εγώ ναι. ναι. πολύ ναι. συχνά. Ναι. Ναι. Το άλλο που. Με, με, με, την, με, με την κλίση που το έπειτα. Με, με, με τρίπλατε τώρα. Συζητάγαμε για τον Βλάχο, είπαμε για το Χαρακόπουλο, είπαμε για τον Νικίτα Κακλεμάνη που έλεγε το πρωί. Ναι. Σου έκανε πολλά δικά αλλά δεν θέλω να το αφομοιώσει. Έχει κάνει ένα λάθο το Μαξίμου στην πρώτη τετραετία του. Να θεωρεί ότι οι βουλευτέ δεν πρέπει να ρωτούν. Την κυβέρνηση, του υπουργού δηλαδή και γενικό το κράτο, να, να κάνουν ερωτήσει ενοχλητικέ. Να κάνουν μόνο ερωτήσει. Ε, σε αυτό είμαστε υπέρ, δε, να κάνουν ερωτήσει πολύ ενοχλητικέ. Ε, όλοι εμεί είμαστε υπέρ. Εμεί πολίτε. Ναι, το yeah. μαξί μου δεν ήταν ποτέ ναι. υπέρ, όμω. Εντάξει, ναι, σαφέστατα. Δηλαδή, έλεγε, αν θέλετε να ρωτήσετε αν θα τελειώσει ποτέ το σκάμα δίπλα από την εκκλησία, τάδε κτλ. Υπάρχουν βουλευτέ που, αν κοιτάξετε το τι ερωτήσει έχουν κάνει. Τι... ατελείωτε ερωτήσει. Και το εμφανίζουν και ω κοινοβουλευτικό έργο. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι, γιατί ε, και με τη δημοσιογραφική ιδιότητα κάποιο δεν μπορεί να θεωρήσει ότι όλοι αυτοί. Επίσης... Κάτσε να τελειώσω την ερώτηση, πάει τη βάλω. Ε, όλο αυτό το κύμα ας πούμε, που ήρθε και συνάντησε η 11, του 8, η επανάληψη, ο δεύτερο, ο τρίτο, έρχονται κι άλλοι, αυτό. Ε, δεν είναι τυχαίο τώρα, να στο πω κι αλλιώ. Ακόμα, ακόμα και αυτό. με τα γενέθλια, δηλαδή. Να, του, να πει κάποιο, παιδιά, γενέθλια έχουμε σήμερα. Δεν αντιλέγω σε αυτό. Αλλά προσπαθώ να σου πω μια, μια γενικότερη σκέψη. Πάρα πολλοί βουλευτέ τη συμπολίτευση δηλαδή, και τη αντιπολίτευση προφανώ κάνουν ερωτήσει για απίθανα πράγματα. Και μάλιστα το εμφανίζουν και ω κοινοβουλευτικό έργο και έτσι είναι. Είναι κοινοβουλευτικό έργο και σωστά το εμφανίζουν. Ναι. Από εκεί και πέρα, αυτό που ενόχλησε τώρα είναι ότι επειδή οι υπουργοί πιστεύουν στην κομματική πειθαρχία περισσότερο από ότι πιστεύει το ΚΚ στην πειθαρχία για τα μέλη του, ότι δηλαδή αντιρρήσει αν έχει θα την πίσω όταν συζητάμε το νομοσχέδιο, Άπα, άπαξ και ψηφιστεί το νομοσχέδιο, τελειώσαμε, επειδή και στις ψηφοφορίες δεν επιτρέπεται, και αυτό είναι ελληνικόν ίδιο, δεν επιτρέπεται να ψηφίσει ένας βουλευτής συμπολίτευσης αρνητικά, κατά δηλαδή, ούτε καν να κάνει αποχή. Ενώ σε άλλα κράτη αυτό θεωρείται φυσιολογικό, δεν πέφτει η κυβέρνηση από κάτι τέτοιο. Μόνο... Κατά τη διακασία τη ψήφου εμπιστοσύνη, που είναι μια συγκεκριμένη κοινοβουλευτική διαδικασία, Εντάξει. το να μην ψηφίσει μια κυβέρνηση θα τη ρίξει. Νομίζω ότι το τέντο σα πολύ, γιατί τα πράγματα είναι λιγάκι διαφορετικά. Δηλαδή υπάρχει δεν τέλειωσα δι... τη σκέψη μου όμω. Παρακαλώ. Αν να λοιπόν, τα έχουμε κατά νου. και άλλοι βουλευτέ που εμφάνισαν την ερώτηση των 11 που λε, διαφωνούσαν με τη, τους, τα δύο σχέδια νόμου, τα μεγάλα, που πέρασαν και αφορούσαν στη ρύθμιση των, δανείων, των κόκκινων δανείων. Διαφωνούσαν και τότε και το είχαν πει. Το είχαν πει στι επιτροπέ, το λέγαν όπου στεκόντουσαν. Δεν συμφώνησαν επειδή μετά ψηφίστηκε αυτό. Ναι. Γι' αυτό και ο Χατζηδάκη του απάντησε με κάτι. το νόμο που Λέβαια. έχει ψηφιστεί από τη ναι. Βουλή. Καταρχήν, Όσα δεν... απάντησε, αυτό του έστειλε. Λοιπόν, κάτσε τώρα ένα λεπτάκι γιατί θα σε μένα το κοινοβουλευτικό μου και το διαβολεμένο μου. Πρώτα δεν απάντησε ο Χατζηδάκη, έβαλε τη γραμματέα να, απαντ... να απαντήσει. Πράγμα που είναι τουλάχιστον, τι να τώρα. Ε... Δεν συνάδει, α πούμε, με του ρόλου. Στον βουλευτή απαντάει ο ενα Ένα πράγμα. Ένα-δύο. Δεν απάντησε γι' αυτό που τον ρωτήσανε, απάντησε ό,τι να είναι σε σχέση με τι τράπεζε. Γι' αυτό και επανέλθει ο Βλάχο και τον ξαναρωτάει. Τρίτον, τι έγινε, Ρε Μπάμπη. Ευθυγραμμίστηκαν οι πλανήτε και ξαφνικά, α πούμε, κάτι του τσίπησε του βουλευτέ της Νέα Δημοκρατία. Γιατί λέμε εκατοντάδε, χιλιάδε, δεν ξέρω, ό,τι ερωτήσει και περωτήσει. Τι έγινε τώρα. Ευθυγραμμίστηκαν οι πλανήτε, δεν υπάρχει. Ε, μια αλλαγή στο κλίμα. Δε φταίει το, η κατάρρευση τη ευρωεκλογή και τα κακά δημοσκοπικά στοιχεία. Δε φταίει ότι ανησυχούν ότι δεν θα ξαναεκλεγούν. Δε φταίει ότι γυρνάνε στι γειτονιέ του και του λένε ό,τι του λένε. Γιατί. Ε, δεν βλέπω να ακούει. Ναι, όλα όλα παίζουν. Το ρόλο του δεν σου πω εγώ όταν έκανε να σε γιατί το είπαμε, η κοινοβουλευτική okay. διαδικασία, σου μου μανταλάκια και τα. Εγώ σου λέω κάτι το οποίο είναι beyond. Δηλαδή, ε, πώ ναι. πρέπει να λειτουργεί η Βουλή και αυτό αφορά σε όλα τα κόμματα. Σε πώς... αυτό το θέμα, όχι μόνο συμφωνώ, υπερθεματίζω. Και δεν θέλω να βλέπω την παραπολιτική διάσταση των πραγμάτων. Αυτό... Η πολιτική αυτό διάσταση των πραγμάτων είναι ότι οι άνθρωποι που κάνουν τι ερωτήσει, α πούμε, η χθεσινή των οκτώ, και μάλιστα πρέπει να πω ότι. Οι σε... είναι οι... πασοκική σε Οι πρώτοι 11 θεωρούνται, ξέρω εγώ, α πούμε, καραμαλικοί. Η δεύτερη σαμαρική για μένα θεωρούνται βουλευτέ άπαντες που κάνουν καλά τη δουλειά του. Όταν λες ότι δεν μπορεί με τα ίδια εισοδήματα ο ένας να απαλλάσσεται από τη συμμετοχή στα φάρμακα και ο άλλο να τα πληρώνει, λε κάτι πολύ λογικό. Δεν με νοιάζει αν είσαι με το κουκουέ ή με την ελληνική λύση. Δεν με νοιάζει. Καλά κάνει και κάνει τη δουλειά σου. Αλλά δεν μπορεί παρά να παρατηρήσει ταυτόχρονα ότι υπάρχει και μια συγκύρια. Σωστό. Ε. Ε. Εντάξει. Και ε, πρέπει... που δεν θα πάει απόψε πάει ε, αλλά υπάρχει ε. μια συγκυρία που λε εσύ. Και ωραία το λες, όσο θα υπάρχει μια συγκυρία τόσο δεν θα κάνουν τη δουλειά τους καλά που λες επίσης εσύ Άρα πρέπει και εμείς οι δημοσιογράφοι να θεωρούμε, να αρχίσουμε να θεωρούμε ότι είναι αναμενόμενο Και πρέπει οι βουλευτές ανεξαρτήτως του ποιος είναι η κυβέρνηση αυτό που πιστεύουν να το λένε Λοιπόν, παρατήρησες, κράτησα εδώ χωριστά ναι. την πρώτη σελίδα τη Καθημερινή. Ε, ε, ναι, στην οποία ε, αναφέρεται ένα θέμα, μπροστά-προστά, πάνω-πάνω, κλειστά και αναξιοποιητά 900.000 ακίνητα. 900! Ότι Ναι. Τα περισσότερα ανήκουν στο δημόσιο. Νομίζω ότι τα κληροδοτήματα του δημοσίου τα το γράφει σε αναλυτικό ρεπορτάζ για εφημερίδα, η οποία έχει κάνει και πολύ καλή δουλειά και μπράβο στου Δεν ξέρω ποιο το έχει γράψει. Έχει 5.000 αποκληροδοτήματα το ελληνικό δημόσιο, έτσι. Και έχει υπάρχει... από και... αυτού που δεν παίρνουν την κληρονομιά. Ναι, Γιατί ναι, δεν έχουν από, να μην πείτε. Έχει λοιπόν ένα, μια καλή δεξαμένη. 5.000 χιλιάδε Την καλημέρα μας τον συνάδελφο και συγγνώμη που δεν είχα το όνομα του. Ε, καλά, δεν το υπάρχει δηλαδή, υπάρχει. Δηλαδή, Όχι, Εγώ χρειάζεται να το κοιτάξω, δεν θυμόμουν. Τα έχει γράψει, του πολύ καλά. Λοιπόν, τα που υπάρχουν μια καλή δεξαμένη, η οποία έχει περισσότερα τα τώρα. Δηλαδή, τα δηλαδή, τα, δηλαδή, τα, δηλαδή, τα δηλαδή, ε, και είναι, πολλές, και, πολλά και, και είναι από κληροδοτήματα τα 5.000 υπάρχει και ένας αριθμός ο οποίος είναι σχεδόν άγνωστο σήμερα 500.000 και... ακίνητα λέει εδώ ο Θεοδωρίδης που είναι γραμματέας του Συλλόγου Μεσηστών 500.000 ακίνητα είναι είτε σχολάζουσες κληρονομιές είτε προϊόν αποποιήσεων κληρονομιά σε μέρη άλλα 400.000 ακίνητα είναι δεσμευμένα από τις τράπεζε λόγω χρεών λέει τα κληροδοτήματα είναι ένα πράγμα είναι σταθερό και σίγουρο mm -hmm. τα υπόλοιπα είναι αυτό που λέμε σε μία εκκρεμότητα. Όμως έχουν περάσει, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, από τους ιδιώτες σε αυτή τη μεγάλη δεξαμένη. Στις τράπεζες έχουν περάσει άλλες περίπου 400 000. Αυτά όλα, να μην πω όλα γιατί είναι πάρα πολλά και μπορεί να υπάρχουν και 10 που είναι διαθέσιμα. Δεσμευμένα είναι, είναι δεν έχουν περάσει ακόμη. Είναι, είναι στις δεσμευμένα, στις δεν τράπεζες. έχουν γίνει... Ναι, δεσμευμένα είναι. είναι δεσμευμένα και κλειστά. Είναι δεσμευμένα. Και κλειστά. Δεν είναι πάντοτε κλειστά, αλλά εδώ τα αναφέρει ο Θεοδωρίδης, καλά τον είπα Θεοδωρίδης, τα αναφέρει ω κλειστά. Κλειστά ε, είναι. Και εγώ, όσου ε, ε, μεσίτε έχω ρωτήσει, και τηλεοπτικά δηλαδή, ε, λένε ότι αυτό είναι τεράστιο θέμα. Δηλαδή, ναι, ενώ αυτό ψάχνουμε, από πίσω για έχει. Σπίτι, ψάχνουμε για σπίτι και υπάρχουν ατελείωτα κλειστά. Ναι, αυτό από πίσω τι έχει. Έχει το γεγονό, το οποίο δεν το συζητήσαμε, δεν θυμάμαι χθε. Ότι πάρα πολλές μικρές επιχειρήσεις που είχαν πάρει δάνεια, δεν μπόρεσαν να τα αποπληρώσουν ως εκ τούτου, επειδή βάλανε ενέχειρο κάποιο ακίνητο που είχανε, το ακίνητο αυτό έχει μπλοκαριστεί. Αυτό που λες τώρα εσύ κλειστά, αυτή είναι η περίπτωση, ότι είναι δεσμευμένα λόγω χρεών. Και αυτό είναι το μεγάλο θέμα το οποίο είναι πίσω από την ερώτηση των 11, που λέγαμε πριν βουλευτόν, πώς θα ρυθμιστεί το ιδιωτικό χρέο. Διότι το μεγάλο ζήτημα που έχουμε μπροστά μα είναι ότι το σέρνουμε αυτό το πρόβλημα με τα δάνεια τα οποία θα τα χάριζε ο ΣΥΡΙΖΑ και οι άλλοι με την Συσάχδια και ομολογώ αυτά τα πράγματα. Το σέρνουμε Κάνα αυτό. Κάναμε Συσάχδια, δεν τον πήρε χαμπάρι. <χαι> ναι, ναι τη βλέπω. Κάναμε. Συσάχδια, την κάνουμε για τι τράπεζες. Λοιπόν, το βλέπω λοιπόν ότι αυτό ναι, το πρόβλημα ναι. παραμένει τώρα μια δεκαετία και βεβαίω την ίδια στιγμή λείπουν τα ακίνητα από την αγορά. Και την ίδια στιγμή γίνεται το παράδοξο, το οποίο το θεωρεί και επιτυχία τη κυβέρνηση. Γιατί, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που πηγαίνουν και παίρνουν αυτό το δάνειο, το στεγάζομαι, το κάνω, πώς τα λέμε, το σπίτι ένα, δύο, αλλά την ίδια στιγμή συμβαίνουν όλα τα ταυτοχρόνια. Αυτό που δεν συμβαίνει είναι ότι τα κίνητα παραμένουν υψηλά, αλλά... Αύριο μεθαύριο την αγορά. Άμα άλλη δε δεν ανοίξουν τα κινητά, μπάμπι, αν δεν ανοίξει αυτή η αγορά, αν δεν χρησιμοποιηθούν από τι 900.000, 50.000, ακίνητα, δεν απέσουν ποτέ έτοιμε. Μπράβο, πολύ σωστό. Τρελά και αυτά απλά. Δεν πολύ είναι σωστό. Τα, και δε και δε... την άλλη εβδομάδα να κάνουμε μια συζήτηση. Γιατί και άμα κάπου θες να σου έχει... πω και μια πρόταση, για να μην είμαι μόνο ο και σχολιαστικό, α πούμε και τα αρέστα, θα έπρεπε ακόμα και αυτά τα προγράμματα, που είναι χρήσιμα προγράμματα, το σπίτι 1, 2, 3, 43, που να, όμως... έχουν, να έχουν και αυτά μια στόχευση να ανοίξουν σπίτια. Έτσι; Γιατί πάρα πολλά από τα κλειστά, μιλάμε τον Παραδιά, να σου πει: Πάρα πολλά από τα κλειστά χρειάζονται σοβαρά λεφτά για να ανακοινιστούν ε, και να ανοίξουν. Ε, άμα πει ότι βγάζω 200 μίρια και τα βάζω στον κουμπαρά για να ανοίξουν τα σπίτια, Την μου να Την άλλη εβδομάδα να μου θυμίσει να κάνουμε τη Κάπου, η... κάπου, κάπου εδώ τελειώνει η άνοδο των ακινήτων. Άνοιξε την Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου το μεγαλύτερο εντός καταστήματος Public Apple Shop στον πρώτο όροφο του Public συντάγματο Το καινούριο Apple Shop είναι πλήρως εξοπλισμένο με όλα τα αγαπημένα προϊόντα της Apple. iPhone, iPad, MacBook, iMac, Apple Watch και AirPods, καθώς και τα πιο hot αξεσουάρ με τη νέα σειρά iPhone 16 να είναι το πιο μεγάλο highlight του οικοσυστήματος. Αν θες και εσύ να ζήσει την εμπειρία Apple στο Plus, επισκέψου το κατάστημα Public στο Συντάγμα. Λοιπόν, εγώ θέλω να σου πω ότι επειδή έχουν υποθεί πάρα πολλά για την κλιματική αλλαγή και για τα φυσικά φαινόμενα που πλέον έχουμε σε όλο τον κόσμο, είναι αυτά όλα απρόβλεπτα. Άρα, τι χρειάζεται να προσέχουμε για να έχουμε να ασφαλιστούμε. Και για να ασφαλιστούμε, η Εθνική Ασφαλιστική με 15% έκπτωση για κάθε νέο ετήσιο συμβόλαιο και μείωση έμφυα είναι μια καλή λύση. Αποκτήστε το πρόγραμμα ασφάλιση που ταιριάζει στι ανάγκε σα με πλήρη προστασία σε φυσικά φαινόμενα. Βορεάν υπηρεσία επίγουσας τεχνικής βοήθειας και έως 40 καλύψεις. Εθνική Ασφαλιστική, μία λέξη, να μάθετε τα πάντα. τόλο Το μούστας γράσιας που ακούσατε είναι από την έγκρα. Η Mercedes Sosa έφυγε μια μία ρασάγκη αυτήν. 4 το Οκτώβρη. Και τώρα θα κάνουμε μια μικρή παρέλθεση στην εκπομπή. Γιατί αυτό το ραδιόφωνο που αγαπήσαμε είχε και αυτά που θα ακούσετε τώρα. Η Μαργαρίτα γράφει. Καλημέρα Γιώργο. Σήμερα έχει γενέθλια ο άντρας μου, ο σύντροφός μου επί 35 χρόνια στη ζωή και στον αγώνα. Σας σήμερα όμως πέθανε και οι Μερσέντες Όσα. Και επειδή είμαι σίγουρο ότι θα το αφαιρείς όποιο τραγούδι βάλεις, του το αφιερώνω. Καλό Σαββαθό Μπαμπη, δεν θέλω να το χαλάσω το πάρτι, αλλά ο μελέτη έχει γράψει. Τι, τι, δεν το είδα. Λέει: Και πώ θα θέλω να το πούνε το πάρτι, ρε χουδαλάκι του δρόμου. <laughs> θα παρέπεμπε σε άλλες έννοιες. Πάλι καλά που δεν το είπαν και σουρτούκ. Πάρτι που λέει: Και ο γείτονα στα πλαίσια τη εξομάλυνση των σχέσεων. Πολύ ωραίο. <laughs> Καλημέρα, να είστε καλά. Ξεχάσαμε χθε να αναφερθούμε στο ότι χθε ήταν το βράδυ που έπεσε το Ανατολικό Μπλοκ. Που οι άνθρωποι ρίξανε, ή ανέβηκαν μάλλον, σκαρφάλωσαν στο τοίχο του Βερολίνου και σταδιακά έριξαν και κάποια κομμάτια, βοηθούσαν του άλλου να περάσουν. Έγινε αυτό το πάρτι. Τώρα θα θυμάμαι. Υπάρχει και μια ιστορία από προ αυτό. Αυτό ήταν πάρτι, κανονικό. Όμως. Λέω, υπήρχε και μια ιστορία από αυτό. είχε πες... κάνει. Ένα, ένα λάθο τηλεγράφημα. Τέλο πάντων, άλλη στιγμή θα τα πούμε πιο αναλυτικά, επειδή. Λες για χτες, να σου πω και σήμερα, επειδή οι μνήμες περνάνε, ε, σήμερα είναι μια μέρα για τον Μπαουκ που είναι πολύ δυσάρεστη, γιατί ήταν το δυστύχημα στα τέμπη. Έτσι, είχαν έξι νομίζω, έξι νέα παιδιά ήταν, όλοι οι πιτσερικάδες ήταν. Λοιπόν, εδώ ο Ιωάννης Μανκρίς γράφει το εξή το οποίο έχει μια πίκρα, αλλά το διαβάζω. «Από τους 32 συμματιτές μου στο γυμνάσιο το 1978, οι 29 έγιναν δημόσιοι υπάλληλοι, εκ των οποίων οι 13 είναι συνταξιούχοι από τα 50, ως ένστολοι. Μην αμετρείς τον ιδιωτικό τομέα για να συντηρούμε με τις εισφορές μας 29 διορισμένου αργόσχολους. Δεν υπάρχει σωτηρία. Ζωή σε εσά. Δεν πρέπει να έχει και πολύ καλή σχέση με του. Ο ναι. Ιωάννη Μακρύ, μετά από αυτά που γράφει. Επίση, να θυμίσουμε ότι δεν είναι όλε σε δουλειέ ίδιε. Δεν είναι όλε σε δουλειέ ίδιε. Εγώ δεν κατάλαβα ποτέ γιατί η έντολοι πρέπει να βγαίνουν τόσο νωρί. Αλλά ήταν. Από ε... μία του συστήματος. Ε... Ήταν όμως μια βλακεία του συστήματο. Ήταν όμω μια προπόθεση, ας πούμε, του καθένα όταν επέλεγε τι θα κάνει στη ζωή του, αν μπορούσε να επιλέξει τέλο πάντων. Μα οι περισσότεροι δεν θέλουν να φύγουν. Και να έπαιρνε υπόψη του, έτσι. Μα δεν οι περισσότεροι δεν θέλουν ομάδες. να φύγουν. Απλώ επειδή το ακούω πάρα πολλέ φορέ αυτό το κομμάτι που, για τι προώρε συντάξει, που είναι ένα παρελθόν, έτσι. Τώρα για να βγει κάποιο σε σύνταξη πρέπει να είναι τουλάχιστον 62 χρονών. Και αυτό ισχύει εδώ και μια δεκαετία. Και να βγει στα 62 με 40 χρόνια από το υπηρεσία. Λέω όμως ότι δεν είναι όλε οι δουλειέ ίδιε. Και όποιο έχει κάνει σκληρή σωματική εργασία, νομίζω ότι θα συμφωνήσει απόλυτα μαζί μου. Έτσι, Δηλαδή, αν είσαι μπετατζή, α πούμε. Ε, καλά, ε, δεν στε... μπορεί να σε μπετατζή. Εγώ σου είπα: ότι σήκωσα τη μοτοσυκλέτα και με πονάει το χέρι μου και το ισχύω μου δύο μέρε τώρα. Εντάξει. Όταν ήμουν παλικάρι, θα έκανα και χαβαλέ. Τώρα α, πονά α, ολόκληρος ολόκληρο αυτό. Αυτό είναι, είναι όπω σκεφτόμασταν τα πράγματα πριν 50 χρόνια. Δεν υπάρχει κανεί λόγο να είσαι συνεχώς και μόνο μπετατζή. Δεν γεννιέται κάποιο εργάτη μπετατζή και οι μπετατζίδε. Με τη σειρά του εξελίσσονται έλα, και γίνονται κάτι άλλο. Κατά την εκτίμησή σου, δηλαδή, κάποιο ε, θα γίνει εργολάβο, θα γίνει κάτι άλλο. Αν δεν γίνει, δεν πρέπει να βγει πιο. πιο γιατί ωραία και ανθυγινά, γιατί τα έχουμε. Ναι, μα γι' αυτό εγώ ε, ισχυρίζομαι και το λέω όλες εγώ. Δεν είναι για όλε τι Δεν είναι για όλε τι ειδικέ σχέσει. Δεν αντιπαθή, φυσικά. Έλα, ότι έλα, δηλαδή, γίνει Αφού. Τα βαρέα Ένα μήνα, πόσο είναι τώρα που κάνουμε εκπομπή, έχω καταλάβει ότι θρέφει από αυτό. Όχι, δεν τρέφομαι. Ε, Όχι καλά, δεν τρέφομαι. Απλώς... Αν μια. Θρέφουμε θα από κάνω τη... λάθο επίτιδες, θα προφοκάρω επίτηδε. Τρέφουμε από την κοινή λογική. <laughs> και ε, θέλω <laughs> να σου πω και το εξή. Ναι. Είναι βλακεία το ότι διώχνουμε του πανεπιστημιακού στα 67, τώρα του διώχνουμε. 65 με 67. Διώχνουμε του γιατρού μα. Και πάνε στον ιδιωτικό τομέα. <laughs> ναι, του διώχνουμε με το όριο ηλικία γιατί είχε καθιερωθεί να φύγουν αυτοί για να μπουν νέοι. Διώχνουμε. Αξιόλογου αυτό, αξιωματικού. Αυτό θεωρητικά. Γιατί να τους διώξουμε τώρα που μάθαν τη δουλειά, που έγιναν πολύ ε, καλύτεροι. Καλά, δεν έμαθε τη δουλειά μετά από 40 χρόνια. Μην τρελαθούμε κιόλα. 40 χρόνια αξιωματικός δεν υπάρχει. Ναι, λέω είπε, είπε δεν πρέπει. Είπε όμως, γιατρού για παράδειγμα. Έτσι. Ναι, οι γιατροί δεν έπρεπε να μένουν μέσα. Οι καθηγητέ στα πανεπιστήμια, γιατί να φεύγουν. Ξέρει γιατί το κάνει αυτό, Κατέρινα. Το είπε πριν στο διάλειμμα. Εγώ όλοι θα μιλάμε... Η ώρα είναι οπότε... 8 και 57 σου Γιατί είπες ότι πρέπει να κλείσουμε. Οπότε ανοίγει το θέμα και 56 και 57... Κατά Κόψε το μικρόφωνο. Yeah, παιδί μου, η ώρα είναι και 58. Ας τα έχουν πάρει χαμπάρι, δεν έχουν πάρει χαμπάρι. My gal, who could ask for anything more? I got Daisy. I got in green pastures. I got my gal, who could ask for anything more? Old man trouble, I don't mind him. You won't find him round my door. You understand that? No. I got rhythm. Είναι ένας Αμερικανός στο Παρίσι που έχει βγει η Βόλτα όπως καταλαβαίνετε και την πρώτη του Βόλτα το κάνει το 1951 παρακαλώ πολύ music, Η υπέροχη ταινία του Βιτζέν Τζεμινέλη με τη μουσική του Τζαρτς Γκέρ ένα Έλληνα στο Παρίσι, τίποτα μπάβι, έχουμε καμιά ανάμνηση, κάτι. Σιγά-μιν το 1951 οι Έλληνε είχαν στο μυαλό του το Παρίσι. <laughs> ναι. Ο ένα Αμερικανό, βέβαια, η αλήθεια είναι ότι βρίσκεται παντού. Έτσι, γιατί πιάσαμε τα δικά μα εδώ πέρα και έχουμε κι άλλα να πούμε πολλά. Έχουμε κρατήσει και τη δημοσκόπηση, δεν έχουμε πει τίποτα για το Πασόκ που έχει εκλογέ μεθαύριο. Έτσι, για να μην ξεχνούμαστε. Κυριακή. Αυτή η πλετείτσα που τον δείχνει να χορεύει, που έχει στη μέση. Mm. Ένα στήλο φωτιστικό που είναι πολύ όμορφη. Κάποιο λοιπόν κάποια στιγμή σκέφτηκε μήπως να ανοίξει ένα καφενείο. Γιατί είναι εμβληματική όλη η Αμερική. Εδώ, εδώ κάτι θα κόψουμε, κανένα εισιτήριο. Ναι, ναι, δεν πρόλαβε, δεν πρόλαβε να το σκεφτεί που το ξέχασε. Mm. Ενώ εδώ στην Αθήνα, ό,τι ωραίο υπάρχει, του λέει κάτσε να στρώσω τραπεζάκια έξω που λέγεται ο μεγάλο και να το καλύψω. Να μην μπορεί να περάσει κανένα. Έχει γίνει ο κακό χαμό. Ο κύριος Δούκας, τώρα που θα γίνει αρχηγός του Πασόκ, θα ασχοληθεί, ελπίζω, με τον Δήμο του. Μισό λεπτάκι. Καλά, εντάξει. Τώρα, επειδή αυτό το, το, το, το, το έχουμε παίξει κι άλλες φορές, το, να ασχοληθεί με τον Δήμο του λοιπά, που είναι εντάξει. Ε, ο Δούκας δεν έχει κλείσει χρόνο εκεί. Η κριτική που γίνεται για το Δήμο είναι σαν να τον έχει πάρει το 1821 και είναι και εκλογέ μεθαύριο. Ε, νομίζω ότι... Καλό θα είναι να το σεβαστούμε αυτό το κομμάτι και επειδή είπε θα κερδίσει Τι θα κάνουμε, δεν είχες... κερδίσουμε Έχεις... ανεξιθρησκεία τώρα. Όχι, βέβαια. Αλλά επειδή έχει μπροστά σου τη δημοσκόπηση, είπε θα κερδίσει ο Δούκα. Έτσι. Η δημοσκόπηση έχει μετρήσει του υποψηφίου. Ναι, είναι στο 25% ο Δούκα με 26% τον Ανδρουλάκη. Ναι. 26,4-24,7. Ναι. Και εδώ πέρα έχουμε αυτή. 17,3% τη Διαμαντοπούλου, mm. 17,2% το Γερουλάνο. Από ό,τι φαίνεται στο δεύτερο γύρο, πάντως, έχουν ένα σοβαρό προβάδισμα οι δύο, Ανδρουλάκης και Δούκα, για να περάσουν. Αν βεβαίω, ξαναλέω, επαληθευτούν οι δημοσκοπήσεις που έχουν πάντα μια δυσκολία, αν και είμαι συγκεκριμένη τη MRB και έχει και 1600 άτομα. Αυτό που καλά. είναι δύσκολο να προβλέψει είναι το 17 και 17 τη Γιαματοπούλου και του Γερουλάνου, που είναι 34 θυζόμενο, 35 με τα ψηλά. Τι θα κάνει, ναι. Αν α πούμε είναι πράγματι χριστουδουλάκη Δούκα όπω βγαίνει από την μέτρηση αυτή τη MRB. Ανδρουλάκη. Ε? Ανδρουλάκης, Αν είναι Δούκα. Αν είναι ανδρουλάκι, Δούκα, τι είπα εγώ. Χριστοδουλάκι. Ναι. Πού πήγε το μυαλό μου. Ε, Είδε το Δούκα και συνήθω ήρθε το Χριστοδουλάκι. Παμπακέτα. <laughs> <laughs> Καλά, εντάξει, ελπίζω να μην πάρει <laughs> Θεό. Δε, πειραγματάκια είναι αυτά. Ναι, φυσικά. Λοιπόν, αυτή είναι 34. Αυτό το 34-35, σε ποιον από του δύο θα πάει κατά μείζωνα λόγο. Να σου πω μια χαρά. Τα... Για τον το, το τα... Κατρίνη και ένα κοπούλο, που θα πάνε. Ε... Ο ένα στον Ανδρουλάκι. Ή άλλοι στον Δούκα. Να σου πω ένα πραγματάκι και μην το πετάξεις. Δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι όσοι επιλέξουν για παράδειγμα να ψηφίσουν κάποιον από τους τέσσερις που θα μείνουν εκτός, θα πάνε να ψηφίσουν στο δεύτερο γύρο. Είναι και προϋπόθεση να έχεις ψηφίσει στον πρώτο γύρο για να πας στο δεύτερο. Ναι, ναι. Έτσι. Το τι θα ψηφίσει λοιπόν κάποιο, ας πούμε ο οποίο. Επιλέγει να ψηφίσει την Άννα Διαμαντοπούλου ή τον Παύλο Γερουλάνο, εάν δεν περάσουν στο δεύτερο γύρο. Έτσι, γιατί η αλήθεια είναι ότι, αν παρατηρήσει τι δημοσκοπήσεις και όχι μόνο στου αριθμού, αλλά και ω τάση, θα δει ότι και οι δύο, και η κυρία Διαμαντοπούλου και ο κύριος Γερουλάνο, έχουν δυναμική, αναπτύσσουν δυναμική, ανεβαίνουν. Ναι, η Διαμαντοπούλου. Δεν ξέρει πού θα φτάσουν, θέλω να πω. Η Διαμαντοπούλου ανέβηκε από το μηδέν. Ο Γερουλάνο ανέβηκε επίση και ανεβαίνει πολύ τελευταία. Διότι, για παράδειγμα, στην άλλη ερώτηση που έχει κάνει ο Δημήτρης Μαύρος, αυτού που σίγουρα θα ψηφίσουν στις εκλογές του Πασόκ, ο Γερουλάνος είναι με 17-9-18 yeah. πες, ενώ η Διαματοπούλου είναι με 16-9-17. Άρα είναι 18 ο Γερουλάνος, 17 οι Διαματοπούλου. Παίζεται δηλαδή ποιος είναι μπροστά, όχι ότι έχει καμία σημασία, διότι ούτου ο ένας ούτου στο δεύτερο γύρο. Πάντως θερνώσεις που εξή δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι αυτοί που θα επιλέξουν να ψηφίσουν κάποιον από τους τέσσερις που θα μείνουν εκτός, όποιοι και αν είναι, όπως και αν τους λένε, θα πάνε στο δεύτερο γύρο να ψηφίσουν κάποιον επειδή θα το πει αυτός που είχαν ψηφίσει την προηγούμενη φορά. Σωστά, σωστά. Ναι. Και επίσης δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι θα πάρουν και θέση υπέρ ενό υποψηφίου ή τουλάχιστον φανερά όλοι. Ε, θα πάρουν. Γραμμούλα, γραμμούλα του τύπου... Εγώ δεν θα σου πω τι να ψηφίσει, αλλά θα πάω να ψηφίσω τον Νίκο ή τον Χάρη ή την Άννα ή τον Παύλο και πάει λέγοντα. Μπορεί να δοθεί. Αλλά φανερά δεν είμαι καθόλου σίγουρο. Πάντω υπάρχει ενδιαφέρον τώρα τι θα γίνει στο Πασόκ. Προφανέ πέραν του ιδίου του Πασόκ και των ανθρώπων που το πιστεύουν ή το ψηφίζουν ή θα συμμετάσχουν τώρα στην εκλογή. Το Πασόκ έχει βελτιώσει τα ποσοστά του. Δραματικά πρόθεση ψήφου. Τρει μονάδε πάνω τη ευρωεκλογή είναι στι ναι, είναι, τώρα εδώ είναι, είναι, είναι η πρόθεση σημαντικό. ψήφου, σύμφωνοι, ναι. το νομιβουλευτικό, το ΠΑΣΟΚ είναι στο 12,2. 12 είναι στο ποσοστό των ευρωεκλογών στην Είναι ψήφου. δεύτερο κόμμα ναι. από ε... το 21,9, 22 της Νέας Δημοκρατίας, Κοίτα. δηλαδή απέχουν δέκα μονάδες περισσοντρικά. Ναι. Τι? Ε, θέλω να πω ότι η πρόθεση που για μένα είναι το πιο σημαντικό, ε, και το λέω γιατί η αναγωγή γίνεται με, με έναν τρόπο που έχει να κάνει με τι προηγουμένες εκλογές και πάλι λέγοντας. Ε, οι προθέσεις ψήφου ήταν πολύ χαμηλότερες. Είναι πολύ πιο ψηλά το πασοκά από ό,τι ήταν και στις αναγωγέ και στις προθέσεις. Αυτό σημαίνει ότι το, ε, το στοίχημα της Κυριακή, το ποιος θα πρόεδρο πρόεδρος και τα λοιπά, μπορεί ή να, γίνει, να λειτουργήσει σαν τούρμπο που θα λέγαμε, <laughs> να δώσει ακόμα μεγαλύτερη υόθεση και να φύγει το πασόκα από το 10, τον άσο το, το μπ για να γράψει δύο ξέρω εγώ, ή κάτι άλλο ή να μην λειτουργήσει έτσι όπως περιμένει ο κόσμος και να φρενάρει. Το, Γιατί... σίγουρο, είναι επίσης, το σίγουρο είναι επίσης ότι δύο κόμματα έχουν, κάνουν καριέρα καινούρια και πολύ φρέσια, το ΚΚ και ο Βελόπουλος, η Ελληνική λύση. Και τα δύο είναι στις μέτρηση mm. όταν γίνει η κατανομή, περνούν το 10%. Άρα έχουν αναδειχθεί σε δύο εντελώς διαφορετικούς πόλους, ως δυνάμεις πολύ βαριέ πλέον. Δεν μπορείς να τις αγνοήσεις. Ένα κόμμα το οποίο δημοσκοπικά στη μέση της ηθείας μια κυβέρνηση είναι πάνω από το 10%. Δεν πρόκειται να πέσει μέχρι τις εκλογές αν δεν συμβεί κάτι δραματικό. Δεν ξέρω, νομίζω ότι είναι αρκετά ρευστό το τοπίο και σε όλα, σε όλα τα επίπεδα, έτσι. Λέγαμε στο πρώτο κομμάτι της εκπομπής και νομίζω καλά κάναμε για το ότι υπάρχει αυτή η αντίδραση των βουλευτών της Δημοκρατία που τη βλέπουμε συνεχόμενη και έρχεται να συνδυαστεί με τα γενέθλια της, της Ν.Δ. Για τον κύριο Κασελάκη δεν είπαμε αρκετά, αλλά αυτό το Κασελάκη σκέτο είχε αφήσει κάτι ενδεχόμενα αν αποδέχτηκε ή δεν αποδέχτηκε την πρόταση Μομφής το πιο πιθανό είναι ότι δεν την αποδέχτηκε, αν κρίνουμε από αυτά που Πέτρος ο παπάς στον Νίκο Στραβελάκη το πρωί, ότι δηλαδή θα προσπαθήσει να αλλάξει τη σύνθεση του συνέδριου, γι' αυτό καλεί τον κόσμο να επαναγραφθεί, να είναι άλλη η και το συνέδριο να μην αποδεχτεί την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής που του έβαλε τη Μαμφή. Άλλη η συνέδρη, πάλι... τι εννοείς. Οι συνέδροι πρέπει να επανεκλέγονται από τι οργανώσει. Στο οργανώσει, βέβαια. Γι' αυτό λέει, πηγαίνετε, γραφτείτε, ψηφίστε, όλο αυτό το πράγμα. Ναι, αλλά τι να πει. Δηλαδή τουλάχιστον ένα λέει στον κόσμο πηγαίνετε στι οργανώσει. Αυτό είναι καλό. Τα κόμματα πρέπει να έχουν οργανώσει βάσει. Προφανώ. Οργανώσει μελών. Προ, ε, Προφανώ, το ξαναλέω και στι γειτονίε και συγκροτημένη λειτουργία πρέπει να ευγνω και πρέπει να πηγαίνουν τα μέλη. Αυτοί. Αυτό είναι ένα καλό σημάδι ότι ο κόσμο ενδιαφέρεται. Και να είναι και πολλοί, να μην είναι μόνο αυτοί που, αυτό που να ανοίγουν να το γραφείο. Γιατί πραγματικά, εγώ τουλάχιστον αισθάνομαι μια εξάντληση, όχι απλικόποση από, από την κατάσταση στο ΣΥΡΙΖΑ. Ε, είναι πολύ καιρό που παρακολουθούμε μια διαδικασία. ρε παιδί μου, ακόμα και χθε σε ένα βίντεο σχεδόν 4 λεπτών ο Στέφανο δεν και να πει θα είμαι υποψήφιο. Δεν το λέει πουθενά. Μα έχετε σκάσει το... όλοι με αυτό το πράγμα. Να σου πω κάτι. Εγώ είμαι βέβαιο ότι κάνει τρέιλερ για, το... για την εκπομπή του Νίκο, του Χατζη Τρέλερ κάνει κανονικά. <laughs> θα πάει την Πέμπτη να τα πει στον ενό κοσμοπείο. Πάντω στο, στο χθεσινό βίντεο και λέω ένα βίντεο μεγάλο. Είναι 3:50 είναι δηλαδή σκηνοθετημένο, είναι σαλαμίνα, παλούκια εκεί που είναι οι, οι παντόφλε που λέμε, τα φεριμπότ. Κόσμο πράγματα, θέματα, λέει πολλά. Πειραιάσαι. Είμαι υποψήφιο, δεν λέει. Είναι στον Πειραιά, είναι και σε άλλα σημεία. Γυρισμένο. Ναι, αυτό λέω, μα πειράζει εκεί. Τα παλούκια δεν παίρνουν με τον Εγώ... Το Εγώ προσωπικά που δεν έχω άλλο ενδιαφέρον. Πέραν του δημοσιογραφικού βρίσκω ότι είναι ένα... έχει κάτι να σου πει. Και στο λέει μετά. Ο Κασελάκη έχει βάση στην κοινωνία. Δεν το είχε παλιότερα. Έχει βάση στην κοινωνία, Δηλαδή φαίνεται ότι ο αντίπαλο, ο, ο κύριο Πολάκης, τον κύριο Πολάκη συνεχίζει να τον ακούει όποιο τον ακούει ή δεν τον ακούει δεν μα έχει πει ο περιαυτού, περί αυτού. Που είναι το παράπονο του. Αν τον ακούει, Ο Κασελάκη τον ακούει. Διότι και συγγνώμη ζήτησε. Έτσι, συγγνώμη, το οποίο ένα συγγνώμη, πρώτα απ' όλα πέστε και α πέσει κάτω. Λάχισε, πάντα καλό να το έχει Έχει αρχίσει να αποδέχεται προσκλήσει σε τηλεοπτικέ εκπομπέ που παλιότερα δεν το έκανα. Μέσα μου που χτε βγήκε στο. Στο στον Τάκι, ναι. Να, στο one. Ε, και νομίζω ότι το πήρε και λίγο πάνω του ρε παιδί μου, έκανα λάθο κτλ. Και κτλ. Ε, νομίζω ότι είναι, τώρα είναι τελείω απλό. Δεν απένα. το βάζει, να το ακούσει ο κόσμο τώρα. Το, Άρα, εκεί. Είναι. Ε, ο, ο, ο, ο Πολάκης είναι απέναντι στον Κασελάκη είναι ανθιποψήφιοι μάλιστα τον προκαλεί του λέει άντε να κατευθέσεις την υποψηφιότητά σου, ε, και το σου και το πω θενέσχε σου και το πω θενέσχε σου έτσι ναι. επίσης σου λέει ότι είναι σαφές ότι ο παλιό ΣΥΡΙΖΑ όπως τον ξέραμε το ΣΥΡΙΖΑ τέλος πάντων έχει αυτό μια βάση στην κοινωνία και ο Κασελάκης έχει μια άλλη βάση στην κοινωνία που πιθανόν είναι κομμάτι των παλιών ΣΥΡΙΖΕΟΝ, αλλά δεν είναι μόνο. Να βάλουμε Έτσι. το τρία του κασελάκι για να ξέρουν και όσοι δεν τον άκουσαν, γιατί εμείς εντάξει το κάνουμε από επαγγελματική ευσυνειδησία. Είμαι ο Στέφανος, σκέτο. Γεννηθήκαμε άνθρωποι, όχι αξιώματα. Ζητώ συγγνώμη από εσάς που απογοητεύσαμε. Πάμε να φτιάξουμε έναν ΣΥΡΙΖΑ που να μην μα διώχνει, αλλά να μα χοράει όλου.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 Ό,τι και να γίνει, πάνε να ψηφίσει ένα εκατομμύριο κόσμο να πάει που προσωπικά πιστεύω ότι δεν θα πάει ο κόσμο να ψηφίσει. Αυτό είναι δικιά μου εκτίμηση. Την πετάτε. Ό,τι και να γίνει, μαζί δεν μπορεί να είναι. Το δηλαδή, είπε, λέει, το... το είπε, το, το λένε. Για του άλλου διαπλεκόμενου. Α μη μιλάσει, Άσε, άσε τον Γιώργο Τσίπρα να μιλήσει, τον εξάδελφο του Ελέξη Τσίπρα. Άκου τι ωραία που το είπε. Γιώργο Τσίπρα, νούμερο 6. Ένα χρόνο τώρα πήγαμε γενικά προ το μετσοτάκι. Και εσωτερικά ήταν ο απόλυτο εθαρχισμό. Εσωτερικά στο κόμμα. Δηλαδή, σε βαθμό που μόνο ακροδεξιά κόμματα βρίσκει κανεί, αυτό ήθελε να γίνει απλά αρχηγό σε κάποιο κόμμα. Αν είναι το κόμμα αυτό είναι και υπαρχτώ, ακόμα καλύτερα. Έχει κρατική χρηματοδότηση, έχει κτίρια, έχει. Κατά τη γνώμη μου, ο, ο δεν πρέπει καν να κατέβει. Θεσμικό είναι το ζήτημα, δεν είναι. Αυτό ο άνθρωπο δεν έχει καμία σχέση με ΣΥΡΙΖΑ. Θα φύγετε όλοι εσεί για να ο εννοεί, Αποχωρείτε ναι, από το ΣΥΡΙΖΑ. Εννοεί, ναι, ναι. Είναι στην εκπομπή του Σεραφίν Κοντρότσιου στο άξονα, τα λέμε και αυτά. Εκεί και, και, και έκανε την εμφάνιση του Γιώργο Τσίπρα. Ο οποίο να θυμίσω. Μπάμαι, και είπε και είπε το αυτονόητο. Επειδή. Να θυμίσω, λέω. Ο Γιώργο Τσίπρα είχε σταθεί στο Στέφανο Κασελάκη. Θα τα θυμάσαι, φαντάζομαι. Έτσι. Ήταν από του ανθρώπου που τον πήραν από το χέρι. Τι να, να μην θυμάσαι. Ό... Είναι δυνατό να μην θυμάμαι. Όπω είχε κάνει. Στι... Και... Στην παραμικρή παρατήρηση που κάναμε εμεί, όσοι την κάναμε για τα περίεργα του κασελάκι. Μα την πέφτανε λες και τον άνθρωπο Όπως τον είχε στηρίξει και ο Παύλος Πολάκης Όπως τον είχε στηρίξει και ο Νίκος Παπάς Γιατί ξεχνιόμαστε mm -hmm. και επίσης Ότι την ε, έξοδο Από το δράμα του συνεδρίου Του ΣΥΡΙΖΑ το Φλεβάρι Την έδωσε και ο Φάμελος μαζί Έτσι Λέω ότι επειδή ακούω αυτά τα διαπλοκής Οι άνθρωποι που βρίσκονται σήμερα πέναντί του είναι οι διαπλεκόμενοι Δηλαδή μην κιόλα. Είναι σαν να λε ότι οι διαπλεκόμενοι με... Ναι, με φυτέψανε. Γιατί α, δεν είναι και ακριβώ έτσι πα, τα πράγματα. Γιατί έχει πάθει με τον άνθρωπο. Εγώ δεν έχω πάθει τίποτα με τον άνθρωπο. Γλυκό σου άνθρωπο. Ωραία τα λέει. Εγώ Μιλάει σε έναν πάθει... κόσμο που δεν είναι υποχρεωτικά ο κόσμο του Σίζα. Μιλάει έξω από το Δεν Πρέπει να μιλήσει λίγο κάποιο έξω από το Σίζα. Καταρχήν, εγώ δεν έχω πάθει τίποτα με τον άνθρωπο. Βλέπω. ότι έχει κάνει γκέλ στην κοινωνία. Είπα πριν από λίγο. Έχει κοινωνική βάση. Το Μάρτιο να ακολουθούν. Όλα αυτά τα είπα αλλά το να κατηγορείς τους άλλους που σε στήριξαν μέχρι προχθές να λες διαπλοκή μα μου ή μια δίθεν ξέρω εγώ κέντρα αριστερά και όλα τα άλλα, δεν είναι τακτική πάω να κερδίσω την εκλογική βάση του ΣΥΡΙΖΑ, είναι πάω να σκοτώσω το προηγούμενο κόμμα που υπήρχε πριν έρθω και στο οποίο πήγα πρόεδρος. Αυτή είναι η τακτική του. Okay. Εντάξει, και αυτό δεν είναι καθόλου γλυκό, να το πω έτσι. Καλά, αλλά μην ξεχνάς, ότι, δεν μην ξεχνάς ότι ο Τσίπρα μέσα σε ένα μήνα έδιωξε του μισού πραγματικού και παλαιού συντρόφου του προκειμένου να συμβιβαστεί με, το, με την ανάγκη να, να υπάρχει μνημόνιο. Μα δεν το ξεχνάω. Ε, θέλω να πω στα κόμματα συμβαίνουν αυτά όχι, τα όχι, πράγματα. Δε, εγώ δεν το ξεχνάω, η και η ανάγκη. Και δεν ξεχνάω επίση, αν και κάνουμε πάλι μαθήματα ιστορία, ότι στι εκλογέ του Σεπτέμβρη ο κόσμο, εμεί δηλαδή, που είχαμε ψηφίσει τον Τσίπρα για να ασκήσει το μνημόνιο. Αυτού που στείλαμε σπίτι του ήταν αυτού που έμειναν συνεπεί σε αυτό το οποίο είχα δεσμευτεί. Εννοείται το Λαφαζάνη και τα άλλα παιδιά. Ναι, ναι, ναι. Και το Άξι. Βαρουφάκι και τη ζωή και όλου του άλλου. Ε, ο κόσμο κάνει τι επιλογέ. Αν ο κόσμο επιλέξει να σκοτώσει τον προηγούμενο ΣΥΡΙΖΑ. Ε, ναι, αλλά ο Τσίπρα και... πήρε το ίδιο περίπου ποσοστό. Γι' αυτό και τελείωσε η ιστορία. Μπερδεύεσαι, Μπάβη, μου και, και όχι μόνο μπερδεύεσαι. Μπερδεύουμε και τον κόσμο. Λοιπόν, αν τώρα ο Κασελάκη επιλέξει να σκοτώσει τον ΣΥΡΙΖΑ θα το κάνει όπως το έκανε και τότε, λέγοντας, εμείς θέλουμε τον Αλέξη, whatever. Θα πει, θέλουμε τον Κασελάκη, no, no, no, whatever. Τι επομένω. αυτό Άρα, αν ο Κασελάκης καθαρίσει την ιστορία και μετά αρχίσει να ξανανεβαίνει στα δημοσκοπικά ο ΣΥΡΙΖΑ, τι θα πει. Εγώ θα πω ότι αυτό είναι η δημοκρατία, τι να πω. Θα πεις ότι έτσι πάνε τα πράγματα. Στο Πασόκ όμως, που λέγαμε και πριν, τα πράγματα πάνε... Εγώ θέλω να ακούσω λίγο το 10 που μιλάει για Μαντοπούλου γιατί λέει κάτι το οποίο αξίζει να ακουστεί κατά τη γνώμη μου. Έχω ένα τριπλό σχέδιο για την Ελλάδα, για την κοινωνία, για το Πασόκ. Το σχέδιο αυτό για να πετύχει χρειάζεται ηγεσία, χρειάζεται ηγετική ομάδα, χρειάζεται κόμμα, χρειάζεται πολλά. Κυρίως όμως χρειάζεται ηγεσία. Ηγεσία πρέπει να έχει γνώση. Πρέπει να έχει εμπειρία. Κυρίως όμως πρέπει να έχει πάθος και πίστη, ιδιαίτερα στην περίοδο που ζούμε, ότι μπορεί, να το πω απλά, να σπάσει αυγά. Αυτά από την Άννα Διαματοπούλου. Η Άννα Διαματοπούλου είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι ανθρώπου που όταν τη ρωτάς κάτι σου δίνει μια συγκεκριμένη απάντηση. Είναι η άλλη, ο άλλος πόλος Μίλια τελείωτα μακρινή από το βιντεάκι του Καζελάκη. Βλέπει ότι στην πολιτική τελικά υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί άνθρωποι. Το άλλο Άλλη που με ιδρυγκάρισε... Μα κοίτα, είναι δύο διαφορετικές γενιέ τελείω. Είναι η πολιτική την οποία τη μαθαίνει από τα 15 σου και είσαι ενεργό μέλος και αποκτά ιδεολογία. Η... Η... Η... η κυρία Διαμαντοπούλου πρέπει να έγινε νομάρχης τι έγινε 25 χρόνων. Ήταν από του πιο, πιο νέου που υπήρχαν. Πε ναι. την άλλο, άλλη γενιά. Τη είχαμε προσέξω τότε, ήταν και γυναίκα. Υπήρχε μια γυναίκα με την πρώτη κυβέρνηση Ατρέβου Παντρέου, δεν θυμάμαι τώρα το Νωμάτη, εξαιρετική ομάρχη. Την θυμάμαι να συζητάμε στην Λυβαδιά και στη Θήβα για ένα πρόβλημα που υπήρχε εκεί. Δεν θυμάμαι το όνομά τη τώρα, την ανικό, αλλά ακόμα και κακό με τα ονόματα. Ο Χάρη Δουκα έκανε μια παρατήρηση η οποία είναι ενδιαφέρουσα. Και, ε, να το ακούσουμε πρώτα και το ναι, σχολιάζουμε ναι. μετά. Έχω δεσμευτεί ότι αν το προγραμματικό μου πλαίσιο, αυτό το οποίο προτείνω, είναι η επιλογή των φίλων και των μελών του Πασόκη, η πρώτη μου κίνηση θα είναι την επόμενη ακριβώ μέρα να καλέσω όλου του υποψηφίου μου και να συνδιαμορφώσουμε τι πρώτε δράσει και τι παρεμβάσει μα στην κοινωνία. Θα επιδιώξω να έχουν το ρόλο που και εκείνοι θέλουν για να έχουμε τα μέγιστα δυνατά ωφέλη. Θέλω όλοι να έχουν ρόλο, λόγω και ευθύνη. Αυτό είναι ενδιαφέρουσα τοποθέτηση και λίγο out-of-the-box έτσι ε, και θα πρέπει να ενδρυγάρει πολιτικά διότι τον κατηγορούν το Δούκα ότι είναι έτοιμο να ξεπουλήσει το Πασόκ σε μια ανίερη συμμαχία με τον ΣΥΡΙΖΑ. Ε, εδώ ο Δούκας απαντά εμέσως πληνόμως σε αυτό ότι εγώ παιδιά, ό,τι είναι θα το συζητήσω μαζί σας. Ό,τι κάνουμε θα το συζητήσουμε μαζί. Αυτά. Ενδιαφέρονται και αυτά. Βλέπετε ότι και υπάρχει ένα ενδιαφέρον στην πολιτική. Νομίζω ότι όποιο δει το πολιτικό τοπίο από πάνω και χωρί να βάλει γυαλιά και να είναι με τον ένα ή με τον άλλο, θα δει ότι η Νέα Δημοκρατία εκτό από κυβέρνηση είναι και αντιπολίτευση ταυτόχρονα. Θα δει την αντιπολίτευση, είτε αυτή είναι εγώ, η αξιωματική, ο ΣΥΡΙΖΑ, να λέει πρέπει να απαντήσω σε ένα σπουδαίο ερώτημα υπαρξιακού χαρακτήρα: τι είμαι, πού πάω. Το Πασόκ πρέπει να απαντήσει. Στο ερώτημα με ποιον πάω, έτσι. Γιατί ξαναλέω ότι ε, τσιμπάει, ανεβαίνει σταδιακά, το βλέπει πάντα. Α πούμε, ή θα λειτουργήσει ω τούρμπο η εκλογή του νέου πρόεδρου, ή θα του πάει πίσω. Να σου θυμίσω, σε εύλογε εκλογέ, είχαμε τον του Τελεοβέντο που είχε χάσει τι Προεδρικές να είναι, και έβγαλε ένα 2,5% πόσο. Αν δεν το είχε πάρει ο Αντρέα το 2,5%, το Πασόκ δεν ήταν πάνω το ΣΥΡΙΖΑ. Σωστό. Όλα αυτά δεν μπορεί κανεί να τα βάλει στο ΣΕΙΚΕΡ και να τα χτυπήσει. Και για να μην ξεχνιόμαστε, αυτά συμβαίνουν την ίδια ώρα που το δεξιότερα τη Νέα Δημοκρατία κομμάτι γράφει πάνω από 20% σε όλε τι δημοσκοπήσει. Αθρηστικά, ναι, ναι. και την ίδια στιγμή ο Μιτζοτάκη κάνει τη δουλειά του. Λέει: Εγώ είμαι πρωθυπουργό, παιδιά. Κάντε εσύ ό,τι θέλετε. Αλλά έκανε κάτι σημαντικό. Πήγε στον ευρώ. Επιτέλου, Σε έναν κόσμο ο οποίο αλλάζει και ο οποίο δοκιμάζεται ε, με κρίσει ειδικά στην ευρύτερη περιοχή, η χώρα μας πρέπει να παίξει έξυπνα τα γεωπολιτικά της χαρτιά. Όλος ο ευρώ θα είναι ωφελημένο στο πλαίσιο αυτής της νέας μεγάλης προσπάθειας, η οποία γίνεται, να ανοίξει ένας καινούριος διάβλος, ο οποίος θα συνδέει την Ινδία, τη Μέση Ανατολή με την Ευρώπη. Από τα, τα πιο ενδιαφέροντα πράγματα που είπε στον Εύρο, είναι ότι θα δίνουν 20.000, είναι το ποσό σε όποιον πάει να εγκατασταθεί στην περιοχή. Αυτά είναι μέτρα πραγματικά σημαντικά. Βέβαια, μακάρι να πιάσουν τόπο, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που παίρνουμε μέτρα για τον ευρώ, που 20... δεν θα έπρεπε. Είναι και 26. Ε, Πάμε παρακάτω. Ε, α, όχι, απλά το λέω. Είναι και 26. <laughs> ξέρεις γιατί το λέω, γιατί αν ανοίξουμε την κουβέντα, για, <laughs> τα... Όχι, για, κουβέντα. Για, για τα κίνητρα επάνω, ας δούμε τι γίνεται με την μειονότητα και την, το ρόλο των τουρκικών τραπεζών στην περιοχή. Λοιπόν, ο επιτραπέζιος ψυχης αφής Rainbow Waters είναι εδώ κοντά μας και με αυτόν εμεί δροσιζόμαστε και πίνουμε το νεράκι μας, ο οποίος σας δίνει την ιδανική λύση για να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής σας, εσείς, η οικογένειά σας, να φροντίσετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Είναι designato όσο δεν πάει, βολικό στο μέγεθος, εύκολος στην τοποθέτηση, ομορφαίνει την κουζίνα σας. Το συνδέεται με το δίκτυο και χάρη στον οθόνη αφής που διαθέτει σας προσφέρει στη στιγμή όσον ερωθέρετε. Πεντακάθαρο, φρεσκότατο, σε τρεις θερμοκρασίες, περιβάλλοντος κρύο, ακόμα και ζεστό. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, στο 801 11 34 34 34. Αν μιλάμε τώρα για εμβληματικέ εισαγωγέ. Και αυτή κανεί πόσα χρόνια έχουν περάσει. Ήταν στο νούμερο ένα του βουδίου το 1975. Να σου πω τώρα κάτι να σε εντυπωσιάσω σε ένα οικονομικό. Ξαφνικά μετράω τώρα από το 1975, πόσα χρόνια έχουν περάσει. 50, μου αρέσει. Ξέρω εγώ. Θα παίξει το βράδυ στο πάρτι αυτό, αυτό... το βράδυ. Αφού άλλα θα παίξει <συσχελιά> το ρόμπορτ, ήλια θα παίξει το βράδυ. Μπορώ <συσχελιά> να σου πω απλώ το εξή, μου κάνει εντύπωση τα, στι... τα δικαιώματα, τα δισκογραφικά του Μπίνκ Φloιντ. Σκέψω ότι το κομμάτι τώρα αυτό α πούμε είναι πεντέτων. Πουλήθηκαν παιδιά 400 εκατομμύρια Είναι λυγκιώδες το πόσο Γιατί βγάζουν ε, ακόμη λεφτά Σκέψου, έχουν περάσει 50 χρόνια Από εκείνες τις επιτυχίες έτσι, Γιατί ακολούθησαν και πολλές άλλες Παρότι ένα κορυφαίο συγκρότημα Πάντα στο τέλος Λόγω κορυφαίων προσωπικότητων Συγκρούεται και διαλύεται και Τι λέγαμε πριν ε, ε, Παθαίνουν σύζη όλα αυτά <laughs> ε, Είναι ελάχιστε περιπτώσεις που έμειναν στην Στη διάρκεια, του YouTube, ξέρω εγώ οι Rolling Stones, αλλά το ότι τόσα χρόνια μετά έχουν τέτοια αξία οικονομική, κάτι λέει. Εγώ να σου πω σε ένα περιβάλλον έτσι ωραίο και χαλαρόσα γι' αυτό, ότι αν αναζητάς την επόμενη θέση εργασίας ή αν αναζητάς το ιδανικό ταλέντο για να στελεχώσει την επιχείρησή σου, Randstad, θα σε βοηθήσει να βρεις αυτό που σου ταιριάζει. 25 χρόνια τώρα η Randstad κάνει το ίδιο. 49.000 υποψήφοι έχουν βρει θέση δουλειάς. 3.000 εταιρείες έχουν αποκτήσει ταλέντα. www.randstad.gr ανακαλύπτεται 600 θέσεις εργασίας σε 18 ειδικότητες και υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού που αναπτύσσουν την επιχειρήσή σας. Και επειδή δεν τελείωσα εδώ, Φίλες. έχω ακόμη πιο ενδιαφέροντα πράγματα. Νέα σειρά συλλογή εσόρουχων έχουμε, στα, έχουμε πάθει στα καταστήματα Λίτλ. Εσωρούχα στα καταστήματα Λίτλ. Κάντε να δώρο στον εαυτό σα. Το στο κατάστημα Λίτλ έχει μεγάλη επικυρία σε εσωρούχα για όλε τι ανάγκε. Διάφορα σχέδια σε κάλτσες και αμάνικα φανελάκια. Ψάχνετε για καθημερινή άνεση για κάτι ιδιαίτερο όλα όσα χρειάζεστε σε τιμέ και ποιότητα Λίτλ. Με την άδειά σου... Πού να... είχαμε μείνει. Κοίτα, να, να σπρώξουμε... Στον Εύρω είχαμε μείνει. Να, να σπρώξουμε λίγο τα πολιτικά, να συζητήσουμε για αυτά. Για παράδειγμα, ας πούμε, όλα αυτά τα οποία ακούω για τα προγράμματα που πρέπει να ενισχύσουν με τον, τον άλλο τρόπο. Ε, για παράδειγμα, το, το, το, το, το, την απομείωση του πληθυσμού και δει του ελληνικού πληθυσμού στον, στον, στην ευρύτερη Θράκη. Μήπως θυμάσαι, όταν ήρθαν οι παλλινοστούντες που ήρθαν κατά δεκάδε χιλιάδες ή εκατοντάδε χιλιάδε οι πόντοι από τη Ρωσία, του οποίου με ένα χιδαίο τρόπο ονομάζαμε και Ρωσοπόντιου. Κά κάποιοι το κάνανε έτσι, όχι, κάποιοι Οι πιο Έλληνε από του Έλληνες ήταν. Εγώ το θυμάμαι, έχω περπατήσει μαζί του, έχω κάνει το ρεπορτάρι στον δρόμο κτλ. Αυτοί οι άνθρωποι, η καρδιά του ήταν γεμάτη Ελλάδα. Θυμάσαι ότι φτιάχτηκε ένα ίδρυμα, το ίδρυμα, ε, από ΙΠΟΣ λεγόταν, για το ίδρυμα των Παλαινοστούντων και θα τοποθετούνταν. Με σπίτια δικά του και τα λοιπά στη Θράκη. Το λέω γιατί από λόγια έχουμε χορτάσει. Από λόγια έχουμε το, το, το χορτάσει. Μέτρο, εγώ αναφέρθηκα σε αυτό σε το, το μέτρο. Δηλαδή, όχι καλά έκανε. Απλώ λέω από λόγια έχουμε χορτάσει. Τα σπίτια τα απέκτησαν ε, πολλοί θρακιώτες που είναι στην Αθήνα και τα έχουν περίπου σαν εξοχικά. Ε, δεν έγινε ποτέ αυτή η μετανάστευση και η αιμοδοσία, να το πω έτσι, του πληθυσμού. Από του πόντιου που θα ερχόντουσαν από τι Σοβιετικέ Δημοκρατίε. Ποτέ. Ποτέ. Έτσι. Με αποτέλεσμα να αλλάξει και η πληθυσμιακή ισορροπία στην περιοχή. Αυτό όμω που λέει ο Μητσοτάκη λέει κάτι και αυτό ήθελα να συζητήσουμε. Λέει ότι όταν θα τελειώσει κάποια στιγμή, ελπίζουμε όλοι, ο πόλεμο εκεί πάνω στην Ουκρανία, η ανάγκη α... ανοικοδόμηση τη Ουκρανία, ένα μέρο τη, κάποιο μέρο, με κάποιο τρόπο, είστε λιγότερο από χίλια χιλιόμετρα από την Οδυσσό, θα περάσει από σας Αυτό είπε. Ο Μητσοταϊς κάθε και κοιτάζει πολύ αυτά τα πράγματα. Τα γεωπολιτικά τα λεγόμενα. Και ουσιαστικά τι λέει, λέει ότι όπως οι Αμερικάνοι είδαν και εμείς συμφωνήσαμε μαζί τους και έχουν τώρα μια βάση στην Αλεξανδρόπολη, δείτε κι εσείς ότι αυτός ο διάδρομος, που δεν είναι η πρώτη φορά που συζητιέται, ο Κώστας Καραμαρίς, το είχε ξανασυζητήσει αυτό με αντίστοιχα οικονομικά έργα. Αυτό. Εσύ τώρα είπες τη διάσταση αυτή των ποντίων που τέργεζε σε αυτό το κομμάτι και τον σκέψεων του Κώστα Καραμαλή τότε. Άρα όντως χρειάζεται να δίνουμε σημασία στις περιοχές μας, όχι ως η εσχατιά της Ελλάδας που να παραμείνει δίπλα μεγάλη. στην Τουρκία. Δεν θέλω να μιλήσω άσχημα γιατί θα μα ακούει και η Βίβιαν η οποία έβγαλε Α, Α, από τον μπούμα. Ως... Ω να... γωνιά τη Ελλάδο, η οποία είναι κοντά θα σε σου ένα πω... κέντρο μεγάλου ενδιαφέροντο. Ότι ακόμα και ο τρόπο, οι λέξει που χρησιμοποιούμε, και είδε ότι στο πάνε στο πρώτο κομμάτι τη εκπομπή, κάποιε λέξει χρησιμοποιούνται καταχρηστικά. Τι πάνε να πει, εσύ, τη Γιατί έτσι λένε. Δεν το λέω για σένα. Έτσι. Ναι, ναι, έτσι λένε. Ε, Τώρα, πού να πα εκεί ναι, πάνω. Και η ακρίβεια είναι πάνω. Μια ώρα δρόμο από την Κωνσταντινούπολη. Mm -hmm. Να στο πω αλλιώ λοιπόν. Ναι. Να το πω αλλιώ: ναι. Η Κωνσταντινούπολη είναι μία από τι πολύ όμορφε πόλει. Ξοδεύουν ένα σκασμό λεφτά ναι. να φύγουν από την Αθήνα να πάνε να περάσουν ένα διήμερο, τρίμερο στην Κωνσταντινούπολη. Πρέπει να δούμε αλλιώ τη χώρα. Έτσι λέγαμε για την Ήπειρο: Ότι είναι, μία, είναι η πιο φτωχή περιφέρεια τη Ελλάδο και θα μείνει πάντοτε η πιο φτωχή περιφέρεια τη Ελλάδος. Τα Γιάννηνα και εν πωλή χάρη στο πανεπιστήμιό του είναι μία από τι ομορφότερε και πλούσιε πλέον. Πόλη που δίνει, δίνει ε, είναι. πλούτο γύρω-γύρω. Φτιάχνει και ο δρόμο που κατεβαίνει πλέον στη θάλασσα σε μια ορίτσα. Είναι όμω, λέω, και η ευρύτερη περιοχή τη Υπήρου και, νο, αν θυμάμαι καλά, Ήπειρος και Δυτική Ελλάδα, η Δυτική Μακεδονία, συγγνώμη, και η Ήπειρος, είναι οι φτωχότερε περιοχέ τη Ευρώπη. Έτσι λέμε, αλλά όταν, όταν πήγα εγώ πρώτη φορά πάνω στα ζαγοροχώρια, δεν είχαμε ούτε καν που να ζαγω... κοιμηθούμε. Να έχει τα ζαγοροχώρια και να είσαι φτωχή περιοχή. Ναι, άκου τώρα. Η λοιπόν, δρακολύμνη εκεί πάνω δεν είναι. Ναι, πιο ε, για, για να πάση είναι, μια, είναι, μια, είναι ένα περπάτημα. Λοιπόν, στα ζαγοροχώρια ε, βρήκανε τα παιδιά κάτι να μείνουν, λέω εγώ, παιδιά εκεί δεν μένω, η σκηνή, έξω, μια χαρά είναι, πιο ωραία θα είμαι και πράγματι. Και τώρα τα ζαγοροχώρια είναι, έχουν περάσει βέβαια και 30 χρόνια από τότε που συζητώ, ε, τα ζαγοροχώρια είναι χρυσάφι. Είναι. Και έτσι έπρεπε να είναι. Μα είναι. Ναι. <laughs> Άρα... Ναι, μα γι' αυτό συζητώ ότι αυτά τα υπροκάτη τα, τα, τι τις οποίες μας χώνουν και τις αποδεχόμαστε πρέπει να σταματήσουν. Παντού υπάρχει δυνατότητα. Λοιπόν... Στην Πάρο μου έλεγε ένας φίλος, θες που συζητούσα, ο πληθυσμό αυξάνεται. Είναι γιατί, γιατί η Πάρος προοδεύει. Με προβλήματα, με προβλήματα. Αλλά ο πληθυσμό αυξάνεται. Οι άνθρωποι που ζουν εκεί. Είναι η... το αντίστροφο. Ε, οι Κυκλάντες, το Δεκάνησα κλπ και άνοδο του βιωτικού επίπεδου και νομίζω ότι είχαμε και άνοδο και του πληθυσμού συνολικά. Αυτό σου λέω. Ναι. Αλλά ε, θέλω να πάμε σε κάτι. Το άκουσα χθε το μεσημέρι στην εκπομπή των ε, παιδιών τη Αμαλία και του Ιωσήφ, του Ιωσήφ και τη Αμαλία. Που αφορά το φιλοδόρημα. Εμένα μου έκανε εντύπωση το συγκεκριμένο θεματάκι και θέλω να τα ακούσουμε γιατί αλλάζει επί τη ουσία το τι βάζει στην τσέπη του ο σερβιτόρο. Το έχει καρδινά μου το 14. Αν ένα λογαριασμό είναι 100 ευρώ, ο οποίο ήδη έχει εκδοθεί από την καμιακή μηχανή, πάει στον πελάτη, λέει: Θα πληρώσω με κάρτα, του δίνει το POS, λέει: Αντί για 100 ευρώ, βάτε και 10 ευρώ φιλοδόρυμα για το προσωπικό. Τότε λοιπόν, υπάρχει, στα, στα καινούργια POS υπάρχει ε, ειδικό κουμπί το οποίο πατάζει για να κρατήσει τη συναλλαγή των 10 ευρώ αυτών, η οποία την κατάσταση είναι κρεμή συναλλαγή. Δεν δημιουργεί πρόβλημα στην επιχείρηση, δεν έχει ΦΠΑ, δεν υπόκειται σε FPA αυτό το ποσό. Το οποίο στο τέλο του μήνα το αποδίδει η επιχείρηση κανονικά στον τραπεζικό λογαριασμό του, του υπαλλήλου τη, αυτό που δικαιούται δηλαδή το φιλοδόρημα, παρακρατώντα φυσικά τι ε, ασφαλιστικέ φορέ, τι οποίε πρέπει να κάνει ο, ο εργοδότης από τον εργαζόμενο. Μάλιστα. Και φυσικά στο τέλο του έτου, όταν θα του δώσει και το εκαθαριστικό του για να το καταθέσει στην εφορία, θα πρέπει να περιλαμβάνονται και αυτέ οι, οι αμοιβέ σαν πρόσθετε ε, αμοιβέ. Πόσα πράγματα μαθαίνει. Τώρα κοιτά να δει. Ε... Εσύ α πούμε λε, ε, όταν λες τον πληθωρισμό, το λοιπόν, το λογαριασμό. Ναι. Έτσι είναι ο λογαριασμό, ένα ποσό. Πείτε τώρα 40 ευρώ. Έτσι, λε, βάλε 42. Και έχει την εντύπωση, την πεποίθηση ότι δίνει 2 ευρώ στο, σερβιτό. στο σερβιτόρο που του λε, βάλε 42. Ε, δεν είναι έτσι. Σε κάποιε περιπτώσει δεν είναι έτσι. Εμένα μου έχει τύχει, νομίζω ότι το παγιδευτέ το βράδυ που συζητάγαμε οι τρει μα, οι δυο μα και ο Ιωσήφ, Εμένα μου έχει τύχει στα χανιά, επειδή πήγαινε για πρωινό και εδώ καθημερινά στο ίδιο μαγάζι, που λέω κράτα τόσα και λέει το παλικάρι, μη μα τα δώσει. Δεν μα τα δίνει. Αυτό Καταστέρα. είναι. Δεν μα τα δίνει, μου είπε, δεν μα τα δίνει. Αυτό είναι διότι κακοί-κάκιστοι εργοδότε. Ε... Τα παίρνουν και τα βάζουν στη Εδώ τσέδε. όμως έχουμε άλλη αλλαγή. Υπάρχουν ελα... λιγότερο έχω... κακοί κάκιστοι εργοδότες που δεν τα δίνουν όλα. Εδώ μπαμπι έχουμε άλλη αλλαγή. Εδώ έχουμε την αλλαγή που περνάει το φιλοδόρημα πια σαν κανονικός μισθός και φορολογείται. Λοιπόν πρόσχε τώρα αυτό... δεν είναι αλλαγή όμως αυτό. Αλλαγή είναι. Δεν είναι αλλαγή με την έννοια ότι αυτό... Ηταν είναι... τα μαύρα λεφτά που έδινε, τα άφηνε πάνω στο τραπέζι. Κάτσε παιδί τα... μου. Δεν εννοώ ναι, αυτό. Εννοώ ότι το φιλοδόρημα το οποίο καταγράφεται ω εισόδημα, είχε βγει η απόφαση εδώ και πάρα πολλού μήνε ότι είναι εισόδημα, άρα όπω κάθε εισόδημα έχει ασφαλιστικέ εισφορές έχει φορολογία εισοδήματο και πρέπει και να το βάλει στη φορολογική σου δήλωση στο τέλο. Και θα το γράψει και μόνη τη η εφορία. Λέω αυτό τώρα, που εξηγεί ο κύριο κύριος... Κουράση ότι μέχρι τώρα μπορεί κάποιο να δούλευε και να παίρνει 8 κατοστάρικα, ένα χιλιάρικο το μήνα σαν σερβιτόρος. Ε, είναι ξεπάτωμα. Η δουλειά την έχω κάνει, σας λέω πολύ κουραστική. Ε, και να βγάζει και άλλα 500 από τα φιλοδορήματα. Αυτά ήταν αφορολόγητα. Σωστό, Ήτανες έτσι τσέπη, το είχαμε στο κεφάλι μας. Έτσι ήταν. Λέω τώρα, αυτό είναι μια αλλαγή που πάει να πιάσει αυτό το κομμάτι του εισοδήματο, μαύρο-ξεμάυρο, που πήγαινε στι τσέπε. Των σερβιτόρων και των πάρα πολλών που δουλεύουν επίση σε αυτέ τι δουλειέ χωρί να είναι σερβιτόροι. Φίτητε, όλο αυτό ο κόσμο. Α, εννοεί. Mm. Ναι, ναι, ναι, αλλά ναι. όταν κάνω τη δουλειά του σερβιτόρου, σερβιτόρι. είναι. Δεν Λέω, κάνουν εντάξει, μια δουλειά. Ναι, ε, πάντω είναι πολύ είναι σωστά δουλειά, σερβιτόρος. Είναι δουλειά ο σερβιτόρο. Είναι τέχνη ο σερβιτόρο. Πολύ σωστά λε λοιπόν ότι αυτό που εμεί πιστεύαμε ότι πάει κατευθείαν στην τσέπη, γιατί το αφήναμε και χωριστά. Συμφωνούμε. Mm. Αυτό δεν υπάρχει. Όταν μπαίνει μέσα στο μιγανάκι, όταν μεσολαβεί το μηχανάκι καταγράφεται. Παλιά, θυμάσαι παλιά που ήταν. Έγραφε ε, ε, πάνω στο κατάλογο το ποσοστό που παίρνει ο, ο σερβιτόρο. Εκείνο. Ε, ε, τώρα το γράφει. Ε, ναι. Εκείνο το ποσοστό λοιπόν ήταν φορολογούμενο. Κανονικότατα. Είναι η νομολογία ναι, ναι, ναι, ναι, που λέσαι ναι, ναι. και τα Και η παλιά. Και... Ε, λέω ότι στη ζωή όμω δεν ήταν έτσι το πράγμα. Αφήνες και κάτι ακόμη. Ε, λέω, στη ζωή ήταν διαφορετικό. Άφηνες το ταλίρακι σου ανάλογα τις εποχές Και επειδή είναι και οι εκλογές του Πασόκ την Κυριακή Ωραία χρόνια Μπορεί να άφηνε και κάτι παραπάνω Λοιπόν πριν πάμε στο τελευταίο διάλειμμα για σήμερα Άνοιξε την προπροηγούμενη προηγούμενη Παρασκευή το μεγαλύτερο εντός καταστήματος public, Apple Shop, στον πρώτο ρούφο του Public Συντάγματος. Το καινούριο Apple Shop είναι πλήρως εξοπλισμένο με όλα τα αγαπημένα προϊόντα της Apple. iPhone, iPad, MacBook, iMac, Apple Watch, AirPods, καθώς και τα πιο hot αξεσουάρ με τη νέα iPhone 16, τη νέα σειρά, να είναι το μεγάλο highlight του οικοσυστήματος. Αν θέλεις και συναζήσεις την εμπειρία Apple στο Apple Plus, το κατάστημα Public στο Σύνταγμα. Με τη Real News αύριο, Κυριακή, θα πάρετε το. «Στη δίνη του κακού». Ένα βιβλίο γεμάτο μυστήριο και ανατροπές από τη συγγραφέα Kate Waterson. Θα πάρετε real taste και style για να φουρνίσετε λαχταριστό ψωμί, να ψήσετε ζουμερά λουκάνικα και βεβαίως ταξίδια στην Κρήτη και παραδοσιακές γεύσεις. Θα πάρετε ακόμη όμως τα πολυκαταστήματα factory outlet την προσφορά τους, 10 ευρώ δώρο επιταγή για κάθε 60 ευρώ αγορών και βεβαίως κανάρετε παντού up για στη στιγμή δωρε επιταγέ, επιταγές η μετρητά factory outlet και παντού και στην απλή έκδοση την κυριακή με τη real news Speak... Να σα θυμίσω ότι στον 7 διαγωνισμό που έχουμε, για τη Δευτέρα δηλαδή, τρίμερο στα χανιά με την Caren Motion και την Anneck Lines, δύο στρώματα profile τη Greco Strom, κλιματιστικό Morris Terra WiFi 9000 BTU, πέντε διπλά εισιτήρια από τον Πειραιά στην Κρήτη με επιστροφή την Anneck Lines, μπαίνετε στο realplayer.gr, ακολουθείτε τι οδηγίε και κερδίζετε τη Δευτέρα η Καλά, ο Μπάμπη έκανε intro στην Τζάνη. Τέτοια μέρα έφυγε το 970 μόλις τα 27. Oh, Τεράστια. Oh, Η υπόπη έχει μπει ήδη σε ρυθμό Τζάνι Τζόπλιν. Μα ακολουθεί σε λιγάκι εδώ στα μικρόφωνα παρέα με τον Τέρεν όπω κάθε Παρασκευή. Και αντί να ακούμε Τζόπλιν τώρα και θε μισή ώρα. Βάλτε Τζόπλιν, μισή ώρα θες εσύ να πάσα από την Πέτρου Ράλη μέχρι την εκεί που συναντάει το ποτάμι του Νατικείου Οδό. Αν είναι δυνατόν, όλο κόκκινο είναι. Εκεί θέλει να πάει. Τζάνι Τζόπλιν. Καλό Σαββατοκυριακό να έρχεται πρώτα ο Θεό Καλά να μα τα λέμε τη Δευτέρα. <ΣΣΣ> και μια που σήμερα είναι και μέρα του Χαμόγελου. Το, το έκλεψα το Μάρκ Τουέιν να το κρατήσετε, μην το πετάξετε. <Ρι> Οι θα έπρεπε απλώς να υποδεικνύουν από που έχουν περάσει τα χαμόγελα.